Αγαπητοί φίλοι, αλμπέτο 14. Κόμful του Άστρου κάθε Σάββατο στι 8 η ώρα με τον Χάινς Οτυγκέρ. Και όπω αντιλαμβάνεστε, έτσι το να πιστεύω κι εγώ, γιατί ποτέ δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ετοιμάσει το άτομο εδώ. Ε, λόγω του ότι είχαμε πάρα πολλά γεγονότα την εβδομάδα που πέρασε, νομίζω ότι θα έχουμε μια πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Καλησπέρα καλησπέρα καλησπέρα κουτε Αλμπέτο 14 Καρ Χάιντ Σότικερ στο μικρόφωνο Η εκπομπή φουλ του Άστρου ε, Έχω έρθει λίγο φορτωμένο. Ε, νομίζω θα πούμε πάρα πολλά Σήμερα ε, Βήχα πολύ δεν έχουμε Αυτό είναι το καλό σενάριο Γιατί όλα τα άλλα δεν και πολύ καλά Μην το, το λες γιατί μπορεί να σε διαψεύσει ο βήχας Σωστό και αυτό ε. Λοιπόν πάμε λίγο να δούμε Τι έχει να γίνει Μάλλον ε... να μας πεις τι έχεις να μας πεις σήμερα λοιπόν. για να έχουμε μια δομή γιατί έχουν γίνει πολλά αυτή η ομάδα Έχουν γίνει πάρα πολλά <ΣΣ> α, Καταρχήν θέλω να εκφράσω ότι βαθιά μου λύπη και οδύνη στα τρία παλικάρια που έχασαν τη ζωή α, για να μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι Ένα είναι αυτό Δεύτερον δεν θα ήθελα να το αναφέρω καθόλου αλλά δυστυχώς υπήρχαν κάποιοι φίλοι του site και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που το βγάλαν στη δημοσιότητα οπότε είμαι υποχρεωμένος και να το νέ Ναι, στο, στην αστρολογική εκτίμηση Φεβρουαρίου 2016 είχαμε προβλέψει ότι θα έχουμε πτώση αεροσκάφους ή ελικοπτέρου. Και δυστυχώς μας επιβεβαιώσανε ε, οι αστρολογικές εξισώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, η σκαλέτα της εκπομπής έχει. Θα μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί τόσο στο ΝΑΤΟ, τόσο στη Συρία και θα αναλύσουμε και κάποιες από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Θα πούμε με τα λόγου γνώσεως το τι έγινε και έπεσε το αεροσκάφος. Και δυστυχώς αυτά δεν μπορώ να τα πω εγώ, διότι δεν είμαι ε, τεχνικός αναλυτής ε, ούτε πραγματογνώμονας αεροπορικών δυστυχημάτων αλλά ό,τι παγορεύει η ουράνια, ό,τι πει, ό,τι λέει το βιβλίο αυτό θα πούμε. Από την άλλη θέλω να ξέρετε ότι σήμερα θα προσπαθήσω να, να σας πω κάποια πράγματα περι, περισσότερα Θέλω να ξέρετε ότι μέσα από αυτή την εκπομπή ε, λέμε πράγματα τα οποία πολλές φορές γινάνε μπούμεραν εναντίον μας αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτή η εκπομπή δεν καταλαβαίνει ούτε από απειλέ, ούτε από σκοπέ, ούτε από τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι να οργανωθώ λίγο. Ε, το τραγουδάκι αυτό θέλω λίγο να τα ακούσετε με προσοχή. Κάνω το μίστε στην Πατρίδα. Μην το βίντεο στην πατρίδα. Είπαί το όμους και τα ψηφίσματα του κράτους υποταγήνεις τους του κράτους. Υποταγήνει ανωτέρους. Υποταγήνει ανωτέρους να εκτελώ προδήμος και άνεφ αντιλογίας. να θα διαταγάσω να, να υπερασπίζομαι πίστην και αφοσίωση μέχρι τη τελευταίες ρανίδες του αίματος μου, του μου τα, σημαία, τα σημαία να μην τα σε καταλείπω να, να, να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν να φυλάτω δε ακριβώς, να δε ακριβώς τους, στρατιωτικούς νόμους, τους στρατιωτικούς νόμους και να διάγω εν γέννη και πιλότοιμο στρατιώτη. Κι περίσποδα στις οπατήσαν. Στην έδρανα καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμω να και τα φτερά ανήξαν. στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν. Και βροντοφώναξαν ξανά Μολόν λαβέ Δεν είναι μύθος Μη γελιέστε Στις μέρες μας χαθήκατε Μα δεν ξεχνιέστε Σε τούτου τους άμυρους καιρούς Εκείνο το πρωί Λες και δεν ήθελε να ξημερώσει Κι μέρα φοβότανε Λες και δεν ήθελε ο ήλιο να ανατείλει να μη δει το κακό που έρχονταν. Τα πουλιά λουφάξανε στι φωλιέ του. Αισθάνθηκαν το μεγάλο κακό. Τι χιλιάδες ανάσε. Και με μια στων σοφών τα χαρτιά τα τυλίξανε πύρινες γλώσσε. Αστροναπέ <Τα> και βροντέ. χαρακώνουν στη γενά. Το κορμί σου. Λισασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σάρκα τη σου. Αστραπέ και βροντέ χαρακώνουν στη το κορμί σου. Λισασμένα σκυλιά να ξεσχίσουν ξανά. Θέλω τώρα σαν σάρκα σου. Πατρίδα μου αγαπημένη. Κι ακατάρα σε βαραίνει πως η μοναξιά Τα παιδιά σου διαλεγμένα Σ' έναν θάνατο ταγμένα Και στη ξένη διά πατρίδα μου Που είστε παλικάρια Γιατί και πως μπορείτε να είστε ξεχασμένοι Αυτό είναι το παράπονο που οργεί στα χείλη φέρνει Εκείνο το πρωί Λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μην δούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά που φωνάξαν αέρα. Θα θυμόμαστε εκείνη τη μέρα τη χαμένη πατρίδα στις Ελλάδα τον κόρφος πότε. Τα φωλιάζουν οι γέτε προδότε. Αστραπές και βροντές καρακώνουν στη το κορμί σου. Λισασμένα σκυλιά, να ξεσχίσουν ξανά. Θέλουν τώρα σαν σαρκά τη γη σου. Αστραπές και βροντές καρακώνουν στη το κορμί σου. Λισασμένα σκυλιά. Να ξεσχίσουν ξανά, θέλουν τώρα σαν σάρκα τη γη σου Αχ, Ελλάδα λυπημένη, ερημήμα δοξασμένη Πόσο αγαπώ Οι που μαζί ζητάνε, να μην δώσουμε να φάνε Κι αλλο πατρίδα μου Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε στην κορφή της γνώσης να σταθήκαμε και ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι και όλοι οι μικροί φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν μα το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη ποιους αναστήσαμε ξανά πού είστε παλικάρια γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι αυτό είναι το παράπονο που οργεί στα χείλη φέρνει της Ελλάδα στον κόρφο, πότε θα φωλιάζουν Πατρίδα οι ηγέτε, οδότε. Πάντρε, πόσο σα αγαπώ. Πάντρε, πόσο σα αγαπώ. Πάντρε, πόσο σα αγαπώ. Πατρίδα. Πόσο σ αγαπώ. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους από όλα τα σημεία του πλανήτη που βλέπω στο χάρτη που έχω που είναι live ο χάρτης Από το Πέρθ μέχρι το Κάνσας και από την Σουηδία στη μέση του Ατλαντικού, στις νήσους Αζόρες, στην Κύπρο, στη Ρόδο, σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως Και βάλαμε και αυτό το τραγούδι για να μην διακόψουμε μετά τη ροή τη σκέψη του Κάρλ και μπορώ να πω ότι το έκανα γνωστό εγώ από αυτή την εκπομπή από το κανάλι 1 τη Δημοτική Αδιοφωνία Πειραιά το 2002 Μιχάλης Νικολούδης, ο Ήλιος Θεός αφιερώμενο στα παλικάρια που πέσανε τζάμπα ή τα φάγανε ή τα ρίξανε το ίδιο κάνει και σε τρία λεπτά είμαστε κοντά σας αγκαλιάζω και κι αγκύρι και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά Σαν μου ζητάω. Έχω πάψει να είμαι θνήτο. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός και αγαπάω. Δίχω μα χρυσό αέτο. Και χωρί τα φτερά δεν φοβάμαι. Το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύνεφο φεύγω πεθάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του Αγέρα τον Έχταρ και Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα δυνατά. Ε, έχουμε πα, ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα να θίξουμε σήμερα. Έχει δουλέψει όλη την βδομάδα ο Κάρλ από με ενημέρωσε σύντα τελευταία γεγονότα. Και ως ήθιστε θα πούμε αυτά που εγώ πιστεύω και λέω ή αυτά που λέει από τη θέση του ο Καλχάη Ζότιγκερ. Λοιπόν, Κάρλ, για να μην χαθούμε στο τσάτ και θα ήθελα οι φίλοι να περιμένουν έτσι κάτι. τα τό και μετά να αρχίσουν να λένε να υποβάλουν τι ερωτήσεις τους να κάνεις μια γενική τοποθέτηση για τα γεγονότα δηλαδή για το ΝΑΤΟ με τους για τα... Ελληνοτουρκικά, με τα θέματα Ρωσία, Συρία έτσι μια γενική τοποθέτηση μετά το επιμέρισμα. Λοιπόν, και να πάμε. όλη την τρέχουσα πραγματικότητα συν, όντω να θυμίσουμε στου φίλου: Γιατί οι εκπομπέ γράφονται και είναι στο αρχείο, και ανεβαίνουν απάνω υπέζουν επανάληψη, ότι είχε προβλέψει σοβαρό γεγονό πρόσφατα. Από τούτο εδώ το μικρόφωνο. Εντάξει. Λοιπόν, είναι πάμε. και γραμμένο στο astrology.gr στην αστρολογική εκτίμηση του μηνό Φεβρουαρίου 2016. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, όσοι νομίζετε ότι το ελικόπτερο έπαθε πουρουμπουμπού και έπεσε μόνο του, μάλλον ασφάλεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίχτηκε. Η ελληνική κυβέρνηση στην πραγματικότητα κάλεσε τον ΝΑΤΟ αφού έχει φάει το μεγάλο παραμύθι της ζωής της, διότι ο Τσίπρας δεν άκουγε κιόλας, έχει ποσί δόνατο παιδιάσχημο. Και υπέγραψε ουσιαστικά τη θανατική τη καταδίκη κυβέρνηση. προσέχτε τι λέω. Αφού όλα αυτά, ΝΑΤΟ, ΜΑΤΟ, Μαντολάτο, κριτικοί, γραβατωμένοι, πίσω, έρχον, έτσι, έρχονται σορευτικά και πάνε να ρίξουν την κυβέρνηση. Είμαστε στην πραγματικότητα σε ένα σταυροδρόμι. Η κυβέρνηση κατέθεσε το αίτημα στο ΝΑΤΟ με τον. Διελάβνοντα αποσυνθό να ισούνται με τον ουρανό. Και να ισούνται με τον Άξονα διά ποσά και ποσίδων αχρών υποθετικού. Αυτό δείχνει την εξα... μαζική εξαπάτηση και τη ματέωση μια συμφωνία. Άρα ό,τι είπανε δεν πρόκειται να εφαρμοστεί τίποτα από τη μεριά των ξένων. Για άλλη μια φορά μας κάναν εξέταση προστάτη. Και συνεχίζουμε ε, παράλληλα ο διελάβνοντας ε, κρόνος υποθετικός Ισούτε με το Χαντές το Γενέθλιο και τον Ερμή Βουλκάνου που δείχνει ξαφνικές διαταγές αλλά χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, το ΝΑΤΟ και κατ' η Αμερική στην πραγματικότητα θέλανε να έχουν πρόσβαση στο Αιγαίο. Χρησιμοποιήσανε το χρέος και το μεταναστευτικό προκειμένου να περικυκλώσουν τι Ρώσικε δυνάμει. Ουσιαστικά όμω, όπω λέτε και οι φίλοι μου πάνω στη Μακεδονία, Klein-Main α πούμε γιατί. Αυτά είναι γερμανικά, ποια Μακεδονία. Όχι στη Μακεδονία λένε το Klein-Main είναι εντάξει. Klein-Main, να έτσι. Μακεδονία. Έτσι, όσοι είναι από τη Θεσσαλονίκη θα το διαπιστώσουν, θα το επιβεβαιώσουν. Main είναι γερμανική λέξη ναι, που δηλαδή... Klein-Main σημαίνει η μικρή μου μέλισσα, εγώ που Με αυτά. τα μελισόπουλα. Ελά, μιλάμε για προχωρημένο λοιπόν, αλλά... στην πραγματικότητα δείχνει ότι έχουμε σε θεωρητικό επίπεδο την επίλυση αυτού του θέματο. Διότι 12 του μήνα υπογράψανε μια εκεχηρία. Η εκεχηρία αυτή, όμω, που Ωραία. Ε, δεν θέλει και πολύ να σπάσει. Γιατί 19 Δευτέρου μεθαύριο αρχίζει και μπαίνει σε επαφή. Λοιπόν, ε, η εκεχηρία αυτή είναι ήδη σε εφαρμογή, αλλά στην πραγματικότητα από 19 Δεύτερου πάει ο ουρανός να βρει το Ζεύς. Στην πρώτη συνάντηση είχαμε το θέμα της Ουκρανίας. Στη δεύτερη συνάντηση είχαμε τα ζητήματα που μεταλαμπάδευσε η κατάσταση στη Συρία... Ε, και τώρα θα γίνει του εδίου η πανήγυρις. Λοιπόν, από εκεί και του, πέρα... Τι θα γίνει? Του εδίου η πανήγυρις. Ε, τι είναι αυτά ρε. Είναι αρχαία ελληνικά ρε φίλε. Εγώ ξέρω το εδίον του Πάρεος, που είναι αναγραμματισμό στο πεδίο του Άρεος. Λοιπόν... Αυτό ξέρω. Πάμε. Ε, στην πραγματικότητα όμως, θέλω να ξεκαθαρίσουμε δύο πραγματάκια. Το να φοβόμαστε του Τούρκους... Είναι τελείως λάθος. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν τον κοντό από πάνω που είναι έτοιμος να μπουκάρει. Έχουν από την άλλη πλευρά τους Κούρδους που στείνουνε κράτος. Τους κυνηγάει η μισή η φίλος. Ωραία. Και σας το ξαναλέω. Εγώ δεν θα πω περιπροδότες και τέτοια. Θα πω ότι η δική μας η πολιτική είναι κότες. Και κότες μάλιστα με τρία λυριά. Γιατί ε, ε, τρίλιρες. Ναι, Να σου το εξηγήσω Παρακαλώ. Ο μεγαλύτερος ηγέτης που έχει περάσει αυτή τη στιγμή Τα τελευταία 50 χρόνια Και μην μου πείτε για μεταξά και ε, ε, Παπαδόπουλο και τέτοια Μάγκας που δεν τίποτα, τα τίποτα ναι, Ήταν ο Κύπριος πρόεδρος της Δημοκρατίας Ο Τάσο Παπαδόπουλο Παρακαλώ επαυξάνω επ, Λοιπόν γιατί Βρίσκει τα πετρέλαια, πάει κάνει τη Μυστική συμφωνία με Λιβύη, Αίγυπτο και Ισραήλ και δίνει τα δικαιώματα στις πετρελαίκες εταιρίες που λέει ότι έχουμε τώρα 400 δις στο κοίτασμα εκεί πετρελαίου και μόλις το μαθαίνουν οι Τούρκοι πάνε και κάνουν τις μαγκές και πρόσεξε να δεις η, η Κύπρος με τη μισή Κύπρο κατεχόμενη Με όχι πολύ αξιόμαχο δυναμικό Μα δεν έχει, έχει την Εθνική Βουρά Οι έχουν εκεί 45.000 στρατό Ωραία και λέει εγώ θα συνεχίσω Και οι Τούρκοι μετά κάνανε τις κότες Και έχει σε εμάς που έχουμε το ανώτερο Το υψηλότερο ανακεφαλή ε, χρέος Προς α, πολεμικές ε, ναι, Πολεμικό ναι, ναι. εξοπλισμό Σωστό. Και έχουμε τους μαλάκες Και κάνουν πίσω Ποιοι είναι αυτοί Όσοι αυτοί κυβερνάνε Γιατί τι πίσω κάνανε Πού μπροστά ρε. Αφού λένε ζήτω αυτά Ο άλλος παπαροβλαμένο παπαροβλαμένος Που θα είναι τη Δευτέρα στον Ενικό Στον κύριο Χατζηνικολάου Ποιος παπαροβλαμένος Ο καμένος λένε, ναι, εντάξει, ναι. Τι έκανε τι έκανε, έφερε τον Άτο στο Αιγαίο Για να αντιμετώπισει τι τις, τις βαρκούλες Δεν μπορεί ένα περιπολικό πλωτό Να κάνει βόλτα και να λέει μάγκες πίσω Αλλά ήταν σχέδιο Άρα φίλε να σου πω κάτι Σε ποια χώρα πω πολιτισμένη... να το αφιέρωσε συγνώμη, Το αφιέρωσε αυτό το οκ okay Στους τρεις που σκοτωθήκαν Δηλαδή να βγάλουμε τα σοβρακά μας λοιπόν, Εγώ θα σου πω κάτι άλλο Σε ποια χώρα πήγαινε να πεις Πήγαινε τώρα στην Τουρκία και πέρνα τα σύνορα. Κι άμα δεν δεις το express του Μεσονυχτίου το νούμερο 2. Έλα Και εδώ πάμε λέει και δίνουμε 14 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξουμε άκου του, ε, με τους γέρες. Τέτοια τους γέρα δεν έχω εγώ στο σπίτι μου και θα έχει ο μουσουλμάνος ξέρεις που πήκε ότι, παράνομα στη χώρα μου. Ξέρεις ότι ο, ο, του Ερντογάν του τάξανε κάτι δεις και μέσα σε αυτά θα πληρώσουμε και εμείς τη συμμετοχή μας. Λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή κάποια μιλάμε, πράγματα. Να σου πω κάτι ναι. εγώ ω πολίτης όχι ως αστρολόγος δεν μας έχουν πιάσει μαλάκες δεν είναι, δεν είναι κότες είναι αισθημένοι είναι υπάλληλοι κάνουν αυτή τη δουλειά δεν μπορεί να είναι μαλάκες δεν είσαι εσύ δεν είμαι εγώ δεν είναι ο κύριος απέναντι και το ξέρουμε το έργο και το διαβάσμα της αμερίδας και δεν τα ξέρουν και για να πούμε και κάτι και άλλο για τελειώσω. να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα λοιπόν είναι. αυτά που λένε ότι το χρέος Παιδιά, δεν υπάρχει. Ξεχάστε το. Αυτή τη στιγμή άκουμε να δεις τι χρωστάμε. Χρωστάμε 320 δις. Συν 40 δι τράπεζες, 360. Συν 200 εκατομμύρια οι κρατικέ εγγυήσει. Λοιπόν, και να μην βάλουμε και καμιά 200 δις που είναι το ιδιωτικό χρέος, πάμε στα, 8... στα 800 δις. Αλλά δεν υπάρχουν παραμύθια. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να σώσει τη χώρα είναι... Νόμισμα με κλειδωμένη ισοτιμία για τα επόμενα 10 χρόνια Και άμα γίνεται να μην διαπραγματεύεται και όλα στα χρηματιστήρια Είναι το καλύτερο πράγμα Διάβασες τα έσοδα του Μουσείου του Λούβρου Τα 200 χρόνια τα τελευταία Το διάβασες Για πες ε? 6-3 ε. Σε σημερινές τιμέ με... ναι. Από το 1700 τόσο που κάνεις Με ξένη τρύπα κάνουν την αδερφή αυτή δηλαδή ε. Ναι και δεν μπορεί Έχουν να, αυτό... πάρει τα δικά μα τα μνημεία ναι. και τα εκθέτουν. Λοιπόν, άμα φέρουν εδώ, το είχα πει εγώ παλιά και σε άλλε εκπομπέ. Άμα φέρουν εδώ την Αφροδίτη τη Μήλου και τη νίκη τη Σαμοθράκης δεν σου λέω να. τα άλλα κλεμμένα, κλείσανε. Ε, και άμα φέρουν τα μελανόμορφατικά αγκεία του Μουσείου του Βερολίνου, οι Γερμανοί, τα διεθνή κλευτρόνια έτσι κλείσανε. Αλλά α αυτό... του έχουμε ετοιμάσει τα... αυτονόμοι κόκορα με πατάτε στο τέλο. Περίμενε. Κοκκινιστό με... Να φέρουν αυτά για να ξοφλήσουμε Συν τα γαμισιάτικα από τον πόλεμο Ωραία, Έτσι. Α μπράβο λοιπόν, Άντε μπράβο ένας ένας στον πάγκο του Λοιπόν Πάμε να δούμε τώρα τι παίζει Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά Το ΝΑΤΟ Επειδή τον έχουμε το χάρτη Και τον έχουμε ε, Πώς το λένε Τον έχουμε αναρτήσει στο astrolabor.blogspot.com Uh, αυτή τη στιγμή τρέμει ο κόλλος του να βγει ψυχή του Ποια Του Νάτο Έλα τώρα Λοιπόν άκου να δεις τι παίζει με τον Νάτο για να καταλάβεις uh, Γιατί τι τίκες μιλάμε Λοιπόν Αυτή τη στιγμή φοβόμαστε Αυτή τώρα του Νάτο που λέει Ο Άγγλος λέει παιδιά είναι στον Νάτο ο Άγγλος ε, Πρόσεξε Πεδιά αυτά είναι δικά σας τώρα, εμάς μας δεν μπλέκετε γιατί έχουμε τώρα θα γεμίσει και άλλοι, ναι. η άλλη η Κάθριν ξέρω εγώ το 3ο, 4ο ναι. ναι. πολύ μπλέκετε ας πούμε, βρείτε τα μόνοι σας η Αμερικάνοι καλά τρέμει να βγει ψυχή τους ωραία και πάμε να δούμε τώρα ποιοι θα πάμε να πολεμήσουν αυτή τη στιγμή σου λέει ο Ρώσος, εγώ παίζω με του σύριου, ωραία. ωραία, με του Κούρδους ε, και είναι και μισό δις Περιμένουν εκεί στην Κίνα. να αρχίσουν να περπατάνε απλώ. Αν αρχίσουν και κατουράνε, μα πνίξανε. Ο γεγονός, μου, να έχουν και ευκαιρία. Λοιπόν, δεν θα θέλα να το φανταστώ αυτό. Ο, να το φανταστεί, γιατί έχει φαντασία. Λοιπόν, Μάλιστα, για κατουρύμα... Πάμε να δούμε τον Άτο. Το ΝΑΤΟ καταρχήν δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή, επειδή η ζωή είναι μαθηματικά. Πρόσεχε, για να mm. σε διευκολύνω. 1,5 δισεκατομμύρια άτομα από 300 γραμμάρια την ημέρα να χαίζουν. Μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια σκατό. Δηλαδή, ε, μία γη σκατά. Αυτό είναι που δεν μπορεί, θα γεστούμε στο τάλαρο. Μία γη σκατά. Λοιπόν, όχι, μαθηματικά στο λέω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ καταρχήν η ημερομηνία γέννηση που έχουμε στη διάθεσή μα Είναι 24-8-49-11-42 στη Washington D.C. Είναι τότε που ο πρόεδρος Truman το ανακοίνωσε. Λοιπόν... Ο προοδευμένος χρόνο υποθετικός είναι απάνω στον χαντέ στο γενέθλιο και είναι απάνω στον άξονα ουρανού κρόνου υποθετικού και χρόνου από όλων. Αυτό δείχνει ότι προετοιμάζονται για έναν μεγάλο εκβιασμό και θέλουν να προβούνε σε κάποια περαιτέρω εγκλήματα. Βέβαια εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό που λέει το, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγκυρης λειτουργούσε Όλοι οι πρόεδροι από το 1940 της Αμερικής και μετά έπρεπε να περνάνε από εκεί να πίνουν καφέ, να μαζεύουν δύο ισόβιες και να φεύγουν. Αλλά τέλο πάντων είναι ψηλά γράμματα αυτά. Λοιπόν, δείχνει ότι έχουν όντως ένα σχέδιο το οποίο επιτελικά τουλάχιστον είναι πολύ προσεγμένο. Δυστυχώς όμως επειδή υπάρχει και ένας παράγοντας ο οποίος λέγεται τύχη ο προοδευμένος άθμητο δείχνει ότι είναι πάνω στον Ποσειδώνα του ΝΑΤΟ που δείχνει ότι στην πραγματικότητα θα υπάρχει μια κινητοποίηση. Και επίσης, αν το συγκρίνουμε με το χάρτη της Αμερικής, η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει τον άδμητο πάνω στον ήλιο. Όπως είπαμε και στην περασμένη εκπομπή, ήλιος άδμητος ίσον το τέλος, ίσον ο θάνατος. Και λόγω του ότι ο Διελάβνος Τζεύς είναι πάνω στον άξονα, κρόνου, κρόνου υποθετικού, και σελήνη ουρανού που βγάζει ήτα καταστροφή από πυρίτιδα. Όπερ σημαίνει είτε πάει τον ΝΑΤΟ είτε πάει η Αμερική θα φάει μια τσούτσα να... Μερικοί. Ναι. Όχι όλοι. Λοιπόν, επίσης <laughs> ο δεν ίδιος Δεν υπάρχει του τύχη, NATO, να διορθώσω αν μου επιτρέψει, δεν ναι. υπάρχει τύχη. Α Έτσι είναι παράγον, τύχη δεν υπάρχει. Έτσι. Είναι Επίσης, ο απρόβλεπτος, έτσι. το απρόβλεπτο on Έχουμε βάλει πάνω, ο πρώτος χάρτη που έχουμε βάλει Είναι ο αστροχαρτογραφικός χάρτη του ΝΑΤΟ Αν δείτε το τι περνάει πάνω από τη Μόσχα Που δείχνει καταρχήν ότι οι Ρώσοι πρέπει λογικά πρέπει ε, το, Αυτό που λέει το σύμφωνο της Βορειοατλαντική Συμμαχίας Που είναι ουσιαστικά ο ορισμός του ΝΑΤΟ ναι. Θα γίνει το σύμφωνο της Τσα των Τσατσάδων. Oh, δεν θέλω να, εκ... να εκφράσει σύγχρονα όπως ο Καμίνης Το έτσι. σύμφωνο συμβίωσης Έτσι, με την καλή την έννοια Με την τελή την έννοια Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία α, Τα πράγματα έτσι oh, όπως oh. είναι ε, Λογικά πρέπει να είμαστε πολύ ευλογημένοι σαν γενιά γιατί θα δούμε μεγάλες αλλαγές. Κουστάρω πολύ. Ωραία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στα σκατά. Υπάρχει όμως συμπαντική δικαιοσύνη. Τα έχουμε πει αυτά. Και θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγάλα μεγάλα πραγματάκια. Άλλωστε και αυτό θα το πούμε μετά το διάλειμμα υπάρχει και η Ρωσία του Βλαδίμηρου Πούτιν. Answer to me, oh, oh! I despise, 'cause it means destruction of this life. War means tears, to thousands of mothers die when their sons go up to fight and lose their. με αλπέντο 14.com κάθε Σάββατο εις τας 8 Δημόκριτος τελικά αυτή είναι οι αγαπητές η προαιώνια οι μοναδικοί η τέλεια αλήθεια Τι αξία έχει ο στην αγάπη μας μπροστά είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως χωριστά Ζαμπέπκας οι σκλάδοι δεν έχουν να χάσουν παρά μόνο τις αλυσίδες τους Κάρλ Πάξ. μπορούσε να έχει εγκλάμπα σε ένα μηδέν. Κάρλ Ρουμένικ. Τελικά. Τελικά που πάμε σύντροφε. Θα Επιστρέψαμε Καρ και στο μικρόφωνο Η εκπομπή είναι το φουλ του Άστρου Στη μουσική επιμέλεια Είμαι εγώ με το Γιώργο Το Τιτανόμεστικη στην τεράστιο Τον Καρποδίνη Και ακούτε Αλμπέ το 14 Όπως τίποτε. Λοιπόν όπως σας είπα και πριν Μπουκάρουμε και στο Διάλειμμα Οι φίλοι μας οι του Συμφώνου Συμβίωσης της Βορειατζαντικής Συμμαχίας για να μην τους πω έχουν απέναντι έναν άνθρωπο ο οποίος λέγεται Βλαδίμιρος Πούτιν δεν θα αναλύσω το χάρτη του Πούτιν γιατί το θεωρώ εκ του περισσού θα πάω όμω στο χάρτη της Ρωσίας εκ του περισσού ναι. γιατί δεν κατεβαίνεις σαν πατήσια. έχει πολλού Πακιστανού εκεί θα έχω θέματα α, εντάξει για του περισσού άμα εγώ ε, πάμε λίγο να δούμε το χάρτη της Ρωσίας ε, για να δούμε τι ακριβώς παίζει. Λοιπόν, στο χάρτη της Ρωσίας έχουμε ο Κρόνος από ο υποθετικός είναι στον άξονα Άριου Ρανού και Βόρειου Δεσμού Χαντές. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω Πάρα μα πάρα πολύ είναι ότι ο, ο ουρανό αλλά και ο ζεύ που συναντιούνται ε, 19 του μήνα. Συγγνώμη η παρασύρθηκα, να βάλω κάτι άλλο. Ε, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι απάνω στον άξονα μηδενική κρυού σελήνη και ήλιο άθμη του που δείχνει ότι αυτή. Α, και κρόνο υποθετικό άθμητο που δείχνει. Ότι αν ξεκινήσει και πέσει η πρώτη του φεκιά, Ωραία, όπως είπα και στην τελευταία εκπομπή που αναλύαμε το χάρτη της Συρίας Τελευταία εκπομπή του 2015, μπορείτε να πάτε να την ακούσετε Είχα πει ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για εκατοκόμβι νεκρών Και δυστυχώς οι εκατοκόμβι, και μάλλον είναι ευτυχώς Εκατόμβι, εκ... αν μου επιτρέψεις, εκατόμβι <στηνήθηση> Εντάξει μου, τα πέστρα και τη εμορφωμένο σας τα παντά δε, έχω το λόγο, δεν Έτσι. Λοιπόν, έχουμε εκεί πέρα τον άξονα ηλίου άθμητου και κρόνο άθμητου που δείχνει ότι η στρατιωτική επέμβαση Ρουσία, της Ρωσίας εάν και εφόσον γίνει που κατά τη γνώμη μου θα γίνει και έτσι αν μου ζήταγε κάποιος για που έξερε στον πούλεφρα ένα στοίχημα. πότε θα κάνανε η Ρώσοι ένα ντου θα έλεγα μεταξύ 16 και 22 αυτού του μήνα Λοιπόν, γιατί τότε ενεργοποιούνται πολύ κρίσιμα μεσοδιαστήματα τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε επίπεδο του χάρτη της Ρωσίας που θα μπορούσε εκεί πέρα να κάνει το μεγάλο άλμα η Ρωσία εάν όμως γίνει αυτό ε, να ξέρετε ότι θα πέσουν πάρα πολλά κεφάλια ανθρώπων που φέρνουν εξουσία δηλαδή που είναι τίποτα στρατιωτικοί διοικητές και τέτοια ναι. ναι. Και επειδή το Βλαδίμιρο τον έχασε για πολύ περίεργο ατομά, ατομάκι, δεν θα έχουν... δει εκεί κανέναν στρατηγό, ξέρω εγώ τι Δεν τουρκο, έχουν καταργηθεί οι νόμοι στρατιωτικοί στην ανθρωπότητα ακόμα. Έτσι. Ε, θα δει κανέναν Τούρκο στρατηγό, θα πιει κανένα τσαγάκι με κάνα πρόσθετο μέσα και θα χάσει 45 κιλά σε δύο μέρε. Αλλιώ θα το λείψαμε τα κυπριάνο. Λοιπόν, για, για είναι πιο συγκεκριμένο. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι πάμε σε ένα πόλεμο ο οποίο, εάν ξεκινήσει, μην φανταστείτε ότι θα έχει διάρκεια τίποτα ε, τεράστιες... 5-10 λεπτά δεν χρειάζεται ε, παραπάνω. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι 5-10 λεπτά, αλλά θα είναι μέρες. Δεν θα είναι τίποτα πολλούς μήνες και χρόνια. Τα πράγματα, πιστεύω, θα λήξουν με συνοπτικέ διαδικασίες. Οι Αμερικάνοι την πατήσανε. Και δυστυχώς έτσι όπως το έχουν κάνει τη, τη φτιάξη όλοι α, θα βρεθούν περαιτέρω εκτεθειμένοι γιατί ουσιαστικά πήγαν να ρίξουν την τιμή του Μπέτρελαίου σε τέτοιο σημείο ώστε να βλάψουν σε ανεπανόρθωτο βαθμό τη ρωσική οικονομία. Αυτά τα λέγαμε και τότε όταν ήμουν στο Facebook τα έχουμε πει και στο Αστρόλουτζ, τα έχω πει και στο Αστρολάμπορτζ και από εδώ τα έχουμε πει Ουσιαστικά τους κλάσανε μια μάτρα των Ρώσων Δεν πάθανε τίποτα, κάτι σωτιμίες εκεί Αλλά ο, ο τέτοιο έχει μαζεύσει όλο το χρυσάφι έχει στο, στο... Ζ, Ζουράρις έχεις γίνει ε, Το έχω ρε παιδί μου, το έχω ναι. Να σε Έτσι. βοηθήσω να λες τα μέζεα, ε, Τα μέζεα, τα μέζεα. Εξού και μεζές. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε τσίμπα ένα μέζεον Ναι, τσιμπαρχιδάκια Ένα μεζέ ε. ρε παιδί μου ο Μεζές δεν είναι, ο... είναι το όλον Δεν είναι α, κυρίως φαγητό α, α, συγνώμη, συγνώμη, συγνώμη. Και λέει τσίμπα ένα Μύδι Λοιπόν Οπότε ε, αυτό που θέλω να τονίσω Είναι ότι σε μια επικείμενη εμπλοκή Αν και νομίζω ότι κάποια στιγμή Και αυτό θα είναι πολύ σύντομα Το Νάτο θα κάνει τι κοκοκό Θα κάνει λίγο πίσω Και τους βλέπω τους Τούρκους να τρώνε τελειτσότα ούτε ο Σιρινάκη δεν έχει κανονίσει τέτοια περπαραγωγή. Πού το θυμήθηκε, δε. Σιρινάκη. Εξήγησε τι είναι ο άνθρωπο αυτό. Ο άνθρωπο είναι. Ο παραγωγό τη Τζούλιας. Ο Σπίλμπεργκ των ερωτικών ταινιών. Ναι. Κεντάω σήμερα. Ο παραγωγό τη Τζούλια. Έτσι, ναι. Σας παρακαλώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παίζεται ένα ε, θέλω να το μεταλλόγω γνώσεως δύο πράγματα Δεν υπάρχει θέμα Αμερικανών Οι Αμερικάνοι έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουν ναι. Ωραία Αυτή τη στιγμή ε, προσπαθεί ο Κίσικερ και εκεί όλη η διπλωματία Να φρενάρει την, πώς τη λένε, την Κίνα η Κίνα, αν βρει και τη παίζουν τώρα τα κερδοσκοπικά φάουτ, τέτοια παιχνίδια με το Γουάν, τον πολύ πολύ να αρχίζει να ξεφορτώνει τίποτα τρει. Αμερικάνικα, δρόμο έχει. Λοιπόν. Ε... Ρε, εγώ πίνω τον καφέ μου, εσύ yeah. είσαι ο, ο προβλεπτικό. Λοιπόν. <laughs> ε, ε, αν θελήσουν ας πούμε, να του χειραγωγήσουν το Γουάν, θα ξεφορτώσουν τίποτα τρει αμερικάνικα ομόλογα και τον βλέπω τον Ομπάμα να βγάλει ύκτερο, α πούμε, ο άνθρωπο. Μην το εμερίζει ε, με τι κούφτε. Ε, τι λέει, Κάρλ, τώρα που βάλαμε τον Άτο στην αυλή μα, τι θα γίνει με εμά που κάνουμε μαλακίε. Λοιπόν, εντάξει, δεν γίνεται και τίποτα. Το ότι βάλαμε αυτό στην αυλή μα, ε, Αν βρεθεί μια κυβέρνηση, η οποία έχει στοιχειωδό πατριωτικό χαρακτήρα και του πει τη Βλαδίμπη, ξέρει, Βλαδίμπη, μα τα έχουν πρίξει αυτά εδώ, σε 14 λεπτά έχουν μαζεύσει. Φύγει ο Γερμανός πήγε για χείο μήκονο, Σαντορίνη που θα πάει. Και θα μα δώλει μια χαρά. Καλό διαχείρο τράβηξε. Καλού για μιλήνική μιλιά. Και ναι. Λέσβο, είναι δύο νησιά αυτά όπω ναι. είπε ο Πρωθυπουργό. Που σαλλιώνει το γράμμα χωρί να έχει βγάλει την ταινία. Λε, ναι, καλά. Ναι. Αυτό ξέρει κάθε μέρα που ξυπνάει ο Πρωθυπουργό, ναι. διότι μέσα σε ένα χρόνο δεν πλάει να το συντονήσει. Ναι. Γι' αυτό γελάει όπου πηγαίνει τον εξή στα διεθνή φορά. Κάτω στου σοβαρά θέματα. Και όλα 40.0 40 εκατομμύρια θα γέλα. Αυτό γελάει και τσάμπα. Γέλαγια και παλιά που δεν τα πέρνα. Έπαιρνε 6.000 άργα Α, γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, αν δεν έχει κάνει ψωμόλη, δεν μπορεί να καταλάβει την πείνα του άλλου, ενώ. Αυτό σου είπε ότι Αυτό λέω. Αν δεν έχει κάνει ψωμόλη, δεν τα να καταλάβει. αυτή είναι αριστερή. Είναι ελίτ αριστερή αυτή mm. τώρα, μόρα. Δεν είναι του κερατσινίου τα παιδιά αυτά. Είναι αριστερή. Βρυλίτσια, μελίτσια. Αυτό μείνει και στην Κυψέλη, έχει γερμίσει εκεί οι κλούβε. Λοιπόν, την η, η Μαρή λέει ότι ναι, αλλά μέχρι να έρθουν τα πράγματα στα πράγματα, εμεί τα έχουμε δει ε, τα ραδίκια ανάποδα. Δεν ξέρω, έχει καμία ανία, τι ασθένεια, τίποτα. Γιατί έχω βλέπω για σύντομα πράγματα. Αν δηλαδή είσαι καλά στην υγεία, θα τα προλάβει. Θα τα δει και εσύ και τα παιδιά σου και τα δει εγγονά σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πότε θα πέσει η κυβέρνηση, Κάρλ. Παιδιά, δημοσιευμένο είναι. Είπαμε Μάρτιο και μετά. Δύσκολο, έχω δώσει μία 15 του μήνα και μετά είναι επόδυνα τα πράγματα. Ξαφνικά θα γίνουν αυτά, ξαφνικά. Ε, λίγο χλωμό λέει η Ρέναντ, μετά μέχρι στιγμή δεδομένα θα βρεθεί τέτοια κυβέρνηση να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ρένα, έχουμε πει ότι τα επόμενα χρόνια οι κυβερνήσεις θα είναι λίγο ψηλά σαν Εσύ πιστεύεις με την υπάρχουσα κατάσταση, υπάρχει... Άνθρωπος ο οποίος έχει σώα στας φρένας και τα φρένας θα έλεγα που θα ψηφίσει πάλι τον Αλέξη Τσίπρα ή που θα ψηφίσει τον Κυριάκο, τον Κούλη, τον Μητσοτάκη, τον Γουρλωμάτι, τον Παρακούτα που λέγεται ο Φιλός Μοτράκας Λοιπόν πρόσεξε όμως τι λες τώρα διότι του έκανε μήνυση Αγωγή μάλλον Κλάιν δεν την έκανε στα γερμανικά, ελληνικά την έκανε. Μάρκασυντικο, Μπάρλα. Εγώ θέλω να μου κάνει κανένα καμιά, καμιά αγωγή να του δώσω 50 κιλά λίπο περιδίκημα. Επειδή τον είπε, τον έλεγε Μαλάκα ο Τραγκάς Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Όχι. Με ξέρεις, και πάρει. τι έκανε ο άλλο ζητοί, χωρί και τον άκουγα. Mm -hmm. Αφού δύο ώρε τον έλεγε Μαλάκα, mm -hmm. στο τέλο λέει, εντάξει, Μαλάκα, σου ζητάω συγνώμη γιατί ο άλλο ο Κυριάκο απαιτούσε να του ζητήσει γνώμη. Αφού δύο ώρε τον έλεγε Μάλακα, και είναι μια λέξη που έχει μπει στο λεξιλόγιο καθημερινά Στο τέλος Δεν έχει ποινία αυτή η λέξη πλέον Έτσι, λοιπόν. Του λέει εντάξει Σουζητάω λοιπόν. συνομίηση Δηλαδή μιλάμε για μαλάκα τώρα Πάμε. Για το τράγκαλιο ε, Ο Γιώργος λέει Κάρλ λες το ραντεβού του Καραμαλή Με το γιο του τέλος Νικόλαο να έγινε Γιατί το διαψεύθουν Εντάξει εδώ Στην Ελλάδα Ουδέν μονιμότερο του διαψεύσαιματος ε, Κάνει βλέπεις μπέιλιν λύση για να απολυθούν τα κόκκινα δάνεια των σπιτιών και αγροτικής γης Κοίτα το μπέιλιν παιδιά Τα έχουμε πει Τα περιμένουμε Εντάξει τώρα Αν είσαι στους αυτούς που έχουν καμιά οκθοντάρα στην τράπεζα Θα πρέπει να φοβάσαι Τώρα για λιγότερα τι να σου πω Εγώ αν μου επιτρέψεις να συμπληρώσω εδώ το ψυχολογικό μέρος του πράγματος Φοβίζουν τον κόσμο που δεν έχει μία μη τυχόν και συμβεί κάτι Θα χάσουνε τα φράγκα αυτοί Στα παπάρια μας εμάς έτσι. έχουν 600 δις έξω λοιπόν. Σου λέει έτσι και βγούμε και γίνει καμία πτώχευση mm -hmm. Λένε αυτοί που τα έχουνε Την κάτσαμε τη βαρκα Λοιπόν αυτοί φοβούνται Το έχουμε πει από το 2002-2004 Τρέμωνε Και έχουνε κάνει να φοβάστε εσείς Παιδιά όποιος ξέρει λέει, αυτό πρόβατα Όποιο ξέρει οικονομικά Στοιχειοδόνα μαθηματικά τη Τρίτη Δημοτικού. Με 800 αθή χρέο που έχει η Ελλάδα, νομίζω ο Υπουργό Οικονομικών ούτε τον Ιησού Χριστό να είχε και να πολλαπλασιάζει τα χρήματα στα μία του κράτου, δεν μπορούσε να λυθεί η κατάσταση αυτή. Νομοτελειακά οδηγούμαστε σε αργεντίνη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι πολύ δυνατό. βάλε κανένα δυνατό από αυτά που σου τα ψαγμένα Λοιπόν, είδε εδώ το χάρτη γίνεται τη κακομοίρα βάζω oh. αυτό που βάζω είναι σημαντικό slow and easy μας τον βάζουν αργά yeah. και ήσυχα yeah. white snake yeah. έχει πέσει πάρα πολύ κακή ενέργεια και θα σκάσει η βόμβα εντό 50 ημερών από σήμερα κρατήστε το αυτό pushing back like I've never known before. No, you want a crazy child. I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman. She got a superstitious mind. Full του Άστρου, κάθε Σάββατο στις 8 πριν ξεκινήσει ο Καλ να πει αυτά που έχει να πει Να σας πω ότι αύριο στις 8 η ώρα στου επισκέπτες Είναι καλεσμένοι οι δύο αγαπημένοι φίλοι Ο κύριος Ελευθέριος Αργυρόπουλος Και ο γνωστός, δεν ξέρω πολλοί ίσω δεν το ξέρετε ολιαστής κεντρικός της εφημερίδας Δημοκρατία έχει την τελευταία σελίδα πάντα η οποία είναι εξίσου σημαντική με την πρώτη σελίδα ο Παναγιώτης Σολιάκος ο οποίος κάνει καταπληκτικά σχολεία και πολλά θέματα από αυτά που έχει αναφέρει κατά καιρούς με διάφορα όπως και εκείνο με την εμποροπανήγυρη και τα κουρέλια που απλώνουν οι σκούροι έξω από το Μουσείο της Ακροπόλειας και δεν τους μιλάει και, λοιπά και, λοιπά και λοιπά. Έχω διαβάσει κατά από τη στήλη τη δική του. Παναγιώτης Λιάκος λοιπόν, δημοσιογράφος, το, πρώτη ώρα, το πρώτο κομμάτι 8-10 και γύρω και το, στη συνέχεια θα είμαστε εδώ με τον Λευθέρη τον Αργυρόπουλο που θα πούμε ακριβώς περί των τεκτενομένων. Α, για λέγε ρε, Α, ναι, ναι. Να πω και στου φίλου, επειδή μερικέ φορέ λένε μερικά πράγματα για μένα στο chat, δεν παρεμβαίνω εγώ για να αντισπάω στον στο Κάρολο. Σενόμεθα εδώ με τα μάτια. Απλά παρακολουθεί το αστρολογικό χάρτη. Σκέπτεται τι θα πει. Βλέπει το chat, τα κάνει όλα. Πρέπει να παίρνει και καμιά αναπνοή. Και κάπου βοηθάω εγώ για αυτό το λόγο. Είναι τεχνικό και πρακτικό το θέμα. Μην ασυχείτε. αυτά που έχει να πει. Τα λέει αυτό και ούτε μπορώ να το σταματήσω εγώ ούτε κανένα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ε, καταρχήν, Όσοι θέλετε κάθε τετάρτη υπάρχουν προσωπικές συνεδρίες εδώ. Προκειμένου να δούμε τον χάρτη σας. Όσοι θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο ενημερωτικό παπάκι αλλάξτε 14.41.com ή στα νούμερα που θα δείτε στην κεντρική σελίδα. Του Αλμπέντο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Ε, κάτι γιατί κάτι ρωτάει ο λοιπόν, κόσμο. μα είπε για ανάπτυξη και τώρα μα λε για αργεντρική κατάσταση. Η αργεντρική κατάσταση δεν έχει να κάνει με την οικονομία, και καλά, αδερφέ. Έχει να κάνει με τι ε, μπουνιέ που θα παίξουν. Και δεν μπορεί να συγκρίνει το μέγεθο τη Αργεντινή με τον με την Ελλάδα. Ε, υπάρχει κόσμος που ρωτάει λίγο για το ελικόπτερο. Ε, νομίζω θέλω να τα πω τα πράγματα έτσι όπως τα νιώθω, έτσι όπως τα έχω δει. Μπορεί κάποιος να τους στεναχωρέσω. Λοιπόν, βλέποντας το μεσουράνημα της Έχουμε άδμη του βουλκάνου ίσον Ποσειδώνα που δείχνει το αναμφισβήτατο σκληρό χτύπημα τη μοίρα και την απώλεια μια εξέχουσα προσωπικότητα. Έχουμε τον ουρανό που είναι ο πλανήτη του ξαφνικού και του Αναπάτεχου πάνω στον άξονα. Χαντέ Απόλλων, Ερμής Κρόνος Υποθετικό, Άρης Κρόνος και Πλούτονα Ζεύ που δείχνει αναβίωση κάποιων κακών πράξεων του παρελθόντο ανακοινώσει από το κράτος, Ενέργειες που οδηγούν σε ένα ξαφνικό θάνατο, εκτελώντας με, με όλη μας την ψυχή τη... το καθήκον. Τώρα θέλουμε να δούμε λίγο το χάρτη της πτώσης του ελικοπτέρου, συγκρινόμενο με το χάρτη της Ελλάδας. Ο ουρανός καταρχήν είναι πάνω στον άξονα Άρη Ποσειδώνα και χαντές κρόνος υποθετικός και κρόνος ουρανό που δείχνει ουσιαστικά μια αποπειραθή σασφαγή. Ωραία. Ε, ξαφνική δολοφονία η οποία εμπλέκεται μια κυβέρνηση δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση εννοείται αυτή λοιπόν ο προοδευμένος χρόνος υποθετικό είναι απάνω στον άξονα Άρη που δείχνει μια εντολή προϊστάμενος μηχανικός τόσοι άλλος φαίνεται και ότι ο ένας ο εκ των τριών ανθρώπων ήταν αξιωματικών ήταν ειδικότητα του μηχανικού ελικοπτέρων και έχουμε ε, ότι ο η ουρανός, ηλίσον Ποσειδώνας, αυτό είναι και ο χάρτης που δείχνει τα αεροπορικά ατυχήματα, πάυλα δηστιχήματα, ε, προειδοποιήσεις και επαφές από ένα κράτος, προβλήματα ε, που υπήρχαν και κάτω από πίεση. Λοιπόν, οπότε... Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι που είναι ρε παιδιά, η εθνική μας υπερηφάνεια ε, Όταν ο άλλος σε κρατάει από τα τέτοια τότε γίνεσαι Σαμουήλ στον κούκι Όταν νιώθεις την ευθύνη για τις επόμενες γενιές στο σύνολό τους και όχι τις επόμενες γενιές της δικιά σου οικογένειας και οικογενειακού δέντρου τότε τα τεινάζεις όλα στον αέρα άμα έχεις μέσα και τα λοιπά τώρα και ελληνική συνείδηση <coughs> αυτοί απλώς μιλάνε ελληνικά άμα πας στη Γερμανία και μιλάς γερμανικά είσαι γερμανός το κατάλαβα από την άλλη θεωρώ ότι για να ξεκαθαρίσουμε κάτι α... Τα πράγματα έτσι όπως έχουν πάει σιγά σιγά α, θα δικαιώσουν την όλη κατάσταση με την Ελλάδα. Ε, η εθνική υπερηφάνεια περιορίζεται στο Τζακωμό με το γείτονα για το παρκάρισμα. Καλώ. Έτσι έτσι. Στη του καναπέ. Λοιπόν από δύο λεπτά εδώ και με ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους. Από την Κρήτη, από την Κύπρο, από τη Ρόδο, Δωδεκάνησα, ακεντρικές συγκλάδες, Αττικοβιωτεία ο χάρτης έχει πνιγεί, ε, Πελοπόννησο από όλες τις πόλεις, από Σπάρτη, Τρίπολη, Άργος, Κόρινθο κλπ, Πάτρα, έγιο, Αγρίνιο, Κέρκυρα, ε, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά, η Μαθία, η παρέα μου τα αδέρφια εκεί από τη Βουλγαρία, οι φίλοι, και συνεχίζουμε από Κροατία, από Ιταλία, από Κεντρική Ευρώπη τα λέμε για να ξέρουμε ότι είμαστε δυνατοί και πολλοί Σουηδίε, Ηνωμένε Πολιτείε, Αυστραλία. Την αγάπη μα! Γιατί ξέρω ότι εκεί είναι μαύρα μεσάνυχτα και ξενυχτάνε για να μα ακούνε. Αυτό είναι ο Αλμπέντο. Και ο αυτό είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή οπωσδήποτε. Και βεβαίω είμαστε ο εναλλακτικό διαδικτυακό σταθμό των απανταχού Ελλήνων. Αυτό και ευχαριστούμε πολύ Συνεχίζεις Λοιπόν Εδώ πέρα εντάξει ο κόσμος Τα βλέπεις ε... και στο χάρτη Δες τον έχω μπροστά σου έτσι, για να... έτσι. Τα πάνω Από σου. την άλλη βλέπω Και τους φίλους Στο τσάτ Έχουν πάρει φωτιά Άλλοι με τα ποδοσφαιρικά άλλη με τα πολιτικά Εντάξει παίζει ο Ολυμπιάκο σήμερα Η ζωή εντάξει. είναι έτσι Και βλέπω ότι είμαστε στο 00 ακόμα Ακυρώθηκε ένα γκολ, λέει ο Παιδιά, δεν αλλάζει τίποτα από την καθημερινότητα. Το θέμα είναι να αλλάξει το παιχνίδι ολόκληρο πολιτικο-κοινωνικά, μιλάμε. Κοίταξε να Λοιπόν, γιατί έχουμε μπλέξει από το 1954 η ταινία αυτή με τον Εθνάρχη, με τον Αντρέα που ήρθε και τα έκανε όλα μπουρδέλο. Και λοιπά, μιλάμε και μπουρδέλο. Γιατί στο μπουρδέλο υπάρχει και τάξη και καθαριότητα. Λοιπόν, έλαγα. Καταρχήν ε, έχω εδώ πέρα μερικούς που είναι κάπως μειημένοι στην ουράνια και αυτό έτσι, για μένα ε, είναι πολύ ευχαριστώ. Ο Εύαν ρωτάει ε, στο χάρτη της πτώση έχουμε ήλιος σελήνη Ποσειδώνας, ίσον ουρανός βουλκάνους και άρισκονος ουρανός. Ε, ουσιαστικά δείχνει και το και το συμβάν που έγινε δείχνει ότι στην πραγματικότητα οτιδήποτε έγινε έγινε εξ Λόγω του, του ουρανού αλλά και λόγω και τη εμπλοκής του ζεύς. Το ενδεχόμενο να έχει δεχτεί το ελικόπτερο προς παρεμβολή μέσω ηλεκτρονικού πολέμου είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό. Και πάρα πολύ εύκολο στις μέρες μας. Ναι, ειδικά με αυτά τα αεροπλάνα που πετάμε, με αυτά τα ελικόπτερα που είναι για να... Δεν είμαι με τα εργαλεία που έχουν στα παράκτια μέρη εχθροί και φίλοι και μπορούν να σου τρελάνε όχι το ελικόπτερο και τον εγκέφαλο. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν ε, και αναρωτιέμαι πως γίνεται και έχουμε κάνει. Εγώ τουλάχιστον πούμε 42, θυμάμαι Τρεις αγορές του αιώνα. Του προηγούμενου. Ναι, τότε με... ε, τώρα γίνονται αυτά για να αρχίει Είναι του 21ου αιώνα Ήχυ, Λοιπόν yeah. Η ΦΕΗ ρωτάει Θα το πούν όμως ρε φέη, Εδώ ακόμα έχουν κλειδωμένο το... το ελικόπτερο Στα Ήμια Σε μια αίθουσα Δεν έχει πρόσβαση κανένας yeah. ωραία. Μαύρα κουτιά δεν έχουν αυτά ε, Ποια μαύρα κουτιά α ας, ας το Απλά Ωραία, δηλαδή εντάξει, αφήστε μας, ε, θα ξυπνήσουμε μια μέρα Ωραία ναι. ε, Ήδη στη Γερμανία έχει ε, γίνει, γίνει χαμός όποιο είναι σκουρόχρωμος το, το ματώνει στη φάπα Λοιπόν, γιατί Όλα τα παράφυσιν έρχεται η φύση και τα κάνει τα βάζει στη σειρά της. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα με τους μαλάκες της σχολής του Σικάγου που νομίζουν ότι θα μιξάρουν όλο τον πληθυσμό της γης. Ο Θεός, πρόσεξε, έτσι, έτσι. ο Δημιουργός, έτσι. έβαλε στην Αφρική αυτούς, στην Κίνα αυτούς, από εδώ ετούτους και από εκεί τους άλλους. Ποιος είναι αυτός τώρα που θα υπερκεράσει το Θεό. Έτσι, Πρέπει να έτσι. είναι πολύ μαλάκας. Και επίσης να ξέρετε, να ξέρετε ότι... Μπορεί να πας στην Κίναση και να πει είμαι Κινέζος Είμαι λίγο στρομπουλός για Κινέζος Στα μάτια θα τα βρούμε ε, Μπορεί να σου, γάλουν, να σου κάνουν μια ματοραφή Ναι, ώρα ναι. Ναι. Εγώ ε ε ε ε ε ε ε πάντως πιστεύω και να ξαναδείς τι έχει γίνει Για να κάνουμε και μια έτσι ψιλοανασκόπηση Όσοι σεινάχα... ξέρουν λίγο πέφτουν κατά τα γέλια Εγώ γελάω 30 χρόνια τώρα αλλά γελάω από στεναχούρια Τα λέω 30 χρόνια Λοιπόν, προσέχτε να δείτε πώ έχουν τα πράγματα Θυμάστε πριν μερικούς μήνες το ξεκίνημα της ελληνικής κυβέρνησης το 2015 που ξαφνικά ένα αεροπλάνο δικό μας πήγε και έσκασε κάπου και πήρε φωτιά στην Ισπανία ήταν τότε που ο Τσίπρας είχε βάλει τον περέ και έκανε τις μαγκές του À, ρε, μάγκα, το είχα ξεχάσει. Ήταν μια αεροπορική ομάδα έτσι, πολεμική έτσι, έτσι, έτσι. για γυμναστικέ που τα κάνει και σκόθηκε το αεροπλάνο 10 μέτρα. Μπατάρισε και πήγε φαγελα... ναι. και φάγει άλλα αεροπλάνα, κάτι γαλλικά κλπ. Ναι, ναι, ναι. λοιπόν. Αυτό το, το έχουν βάλει στην από μέσα, δεν το έχουν πει. Λοιπόν. Το Είμαστε εδώ όμω εμεί για να τα θυμίζουμε. Μπράβο. Δεύτερον, ε, αυτά που γίνονται. Ωραία. Ε, η κυβέρνηση έπρεπε να τα αντιμετωπίσει εάν δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις παρετήσου και πήγαινε σπίτι σου απλά πράγματα αλλά για να πούμε και λίγο πέντε πραγματάκια έτσι να κάνουμε μία μήνυ ανασκόπηση θέλω μέσα από αυτή τη συχνότητα να σας επισημάνω ότι έχουμε πει πάρα πολλά Μπορεί να μην έχουμε πέσει σε όλα μέσα αλλά έχουμε ποσοστά επιτυχίας που δεν τα έχουν δει άλλοι ούτε στον ύπνο της. Αυτό επίσης που θέλω να ξέρετε είναι ότι δεν ακούσατε από πουθενά αλλού το ότι θα έχουμε διπλές εκλογές. Δεν είχατε ακούσει από πουθενά αλλού για το capital control. Δεν είχατε ακούσει από πουθενά αλλού για... Арγωγούς δεν είχατε ακούσει πουθενά αλλού για την εμπλοκή της Τουρκίας Δεν είχατε ακούσει από πουθενά αλλού για α, την πτώση της Τουρκίας Δεν είχατε ακούσει από πουθενά αλλού για τη γερμανική ε, καταστροφή η οποία έρχεται και κυρίως δεν είχατε ακούσει πουθενά, από πουθενά αλλού με συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα χρηματιστηριακά κράχ που έχουν γίνει το ένα πίσω απ' άλλο. Μια γουλή στον κόσμο! Κρύβει το, και την εκπομπή, το full, του χαλιφού. τι του χαλιφού. το πλανήτη, ο παιχνιδάκι του χαλιφού. Κρύβει λίγο και την αγριοκατσίκα στα 500. Εγκινήσει. Ναι. Πάμε Survivor. Δεν μου τον αφήνεις καλύτερα; Εδώ μπορεί να το χρειαστούμε. Blue Blood, Pakistanos Τι φέρεις για το βαίο μας γκαμού; Δεν αντόπλητεις. Blue το Εδώ είμαστε λοιπόν albedo14.com full του άστρου Πάντα. βάζει και τα αιχυτικά του ο Κάρ τι θέλει λέει να γίνεται και λίγο πλακίτσα πρέπει να γίνεται λίγο πλακίτσα πρέπει να περνάτε κάποια μηνύματα λοιπόν τι ε... και... λέει Κάρ ζούμε full του άστρου το Σάββατο να ακούμε ναι, Φύγεσαι, και να ακούτε και τη δεύτερα που κάνω την εκπομπή μόνος μου και Παθένει Νομίζω... κοκομπλόκο. Όχι, όχι, εντάξει, χαλάρωση με. Μετά το τρίτο τσίπουρο, πάντα τα χέρια μόνο του. Λοιπόν, να πω εδώ ότι η κατόπιν. Λαϊκή απέτηση. Λαϊκή απέτηση, ναι. Η εκπομπή μόλις τελειώσει, μετά από 10 λεπτά να την αποθηκεύσουμε, θα παιχτεί σε επανάληψη. Ένα. Δεύτερον, αύριο οι άγνωσοι, οι επισκέπτες, 8 η άγνωση επισκέπτε 8 ώρα έχουν εδώ τον κύριο Παναγιώτη Λιάκο, στην Δημοκρατία. ...και τον κύριο Ελευθέριο Αργυρόπουλο... ...οπότε θα μας λεξαριθμίσει τα γεγονότα ο Ελευθέριος ο Αργυρόπουλος. Τη Δευτέρα έχει πάρει μια εκπομπή το ψυχασενές χρώμιο... ...εδώ ο κύριος Καχαϊνζότηκε στις 10 η ώρα... ...και λέει τα δικά του... ...σήμερα είναι λέει παγκόσμια ημέρα της ραδιοφωνίας... ...εμείς την κάνουμε 30 χρόνια αυτή τη δουλειά... Και το άλλο είναι ότι αύριο μη μασάτε του Αγίου Βαλεντινού Την έχουν κάνει εγκομπή αυτή ε, την ε, ε, γιορτή αυτή Είναι ευραίος γνωστό ποιοι την έχουν κάνει Διότι τη γιορτάζουν αφού είναι του Αγίου Και καλά είναι στο χριστιανικό δόγμα νίκη Ταϊλανδοί, Ιαπωνέζοι, Μουσουλμάνοι Όλοι γιορτάζουν την ημέρα της αγάπη. Μπείτε λοιπόν στην κυκλοπαιδία ε, Χτυπήστε Άγιο Βαλεντίνο για να δείτε τι σα λέει Προσπάθησα ένα επιλεπτικό. Ήταν ένα έθιμο στη Μεσαιωνική Γαλλία σε μια πλατεία, σε ένα χωριό όπου για να σπάνε την πλήξη του παίζανε τζαμπατζούμπα εκεί διάφοροι και έβγαιναν οι πιτσιλικάδε 10-12 χρονών, χορεύαν κρυέ 80-90 και το ονομάσανε η γιορτή τη αγάπη για να σπάνε την πλήξη του. Λοιπόν, τόσο μαλάκι εσά που γιορτάζε μια φορά το χρόνο. Οι έξυπνοι γιορτάζουν λοιπόν. τουλάχιστον καθημερινά Καταρχήν ε, να τονίσω ότι στη δική μου κατηγορία ε, η γιορτή των ερετευμένων είναι τη Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί Αμάν ε, ε, αδεφέ, με, με τη μύτη δουλεύεις έτσι, εσύ Έτσι, ναι. έτσι εγώ, Φαίνεσαι λοιπόν, ε, Εσύ πας όπου σε οδηγάει η μύτη σου έτσι. Λαγωνικό ΚΑΠΑΙΝΙΑ Αυτό είναι, έτσι. Λαγωνικό ΚΑΠΑΙΝΙΑ λοιπόν. ε, Ο Εύαν Λίκαρποδίτη θα σου στείλω αύριο, Εντάξει αγόρι μου εγώ εξάλλου είμαι χειρουργημένη Λέγομαι και Ντόρο Θείος γνωστόν Δωρο ε, Εδώ πέρα έχω ένα φίλο Που λέει ότι ε, Εντάξει Μαρίνα Ο άλλο μιλάει συνέχεια εγώ κάνω μια παρέμβαση λοιπόν, Ζήτω συνάμοι Ο Γλέζος λέει Είπε ότι αυτοί ανέβηκαν <μμ>. στην κυβέρνηση Μόνο και μόνο για την εξουσία Παιδιά Τώρα με βάλετε σε μια τεράστια μπρίζα γιατί ε, ο γλέσο εντάξει μπορεί να είναι ο παππούλης 990 αιώνων ας πούμε ο, Εντάξει ας το μην το πεις. Μόνο που ζήτησε συγγνώμη το παιδί τιμάει τα γυράτια του Ποιο και Αν πεις αυτό που νομίζω Για τη σημαία Ναι μόνο που βγήκε και είπε ζητώ συγγνώμη που πίστεψα αυτό το κοπρόσκυλο το ε, Συγγνώμη ναι. το, αυτό το άτομο Όχι ρε φίλε περίμενε περίμενε κάτσε περίμενε όπα Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός Εκεί του δίνω σχαρτήρια εγώ. Μπράβο, Ο άνθρωπος αυτός όμως Ωραία Έχει στήσει ένα όνομα Με ένα πράγμα το οποίο δεν στέκει Εντάξει Δεν τρελάθουμε δηλαδή Ανέβηκε τώρα ο Ράμπο Πήρε λέει τη σημαία από τους Γερμανούς Γερμανοί, Και κατε, ξεκίνησε λέει Στις 10 το βράδυ Και τελειώσαν 6 το πρωί Οι Γερμανοί 8 ώρες πέσανε το μινάρα Καταρχήν δε, να δε... πούμε για όσο έχουν πάει φαντάρι. Ότι ναι. το βράδυ σημαία ε, στο, κοντάρι, στο κοντάρι δεν υπάρχει. Έτσι. Με τη δύση του ηλίου υποστέλλεται. Τώρα αν πήγε στο φουραρχείο μέσα και την πήρε που ήταν διπλωμένη το παιδί, μπράβο του. Ωρα. Ναι. Λοιπόν, για να μην. Ε... Και για το φαντάρο που πήγαν η Γερμανία πάνω. Κουκίδης Κωνσταντίνος Μπράβο. Έτσι. Και λέει, την ξετύληξε και εκεί που πάει να του τη δώσει την ελληνική σημαία. Τη Φουντάρι... λήφθηκε και φουντάρισε. Δεν λέει κανένα ας, τίποτα. Ε, δεν ήταν του κόμματο. Ναι. Έτσι. Έχει δίκιο. Να ξέρεις ε, στο Πολυτεχνείο τότε που καταρχήν το ότι το Πολυτεχνείο η πύλη που έπεσε ναι. για να ξέρουμε να μαθαίνουμε λίγο ιστορία Παρακαλώ. ήταν προαποφασισμένο μεταξύ της ΕΦΕΤ των φοιτητών ναι. και της αστυνομίας για να τον λύξουνε. Όταν λε φοιτητό να πει τα ονόματα. Όχι, ήταν αυτοί που ήταν ε, φορέ. Δαμανάκι, είχε... Λαγιόν, ε, ο άλλο που πέσε λοιπόν. δικηγόρο, πώ το λένε, το ξεχνάω. Με το μουστάκι, θα το θυμηθώ, που έκανε και τον υπουργό. Αυτή είναι οι ηθοποιοί. Κάνουν ό,τι είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί, ηθοποιοί. Σπαράδεχο με. Όσκαρ. Και για να το κλείσει, γιατί την άλλη η ιστορία, σε σχέση με την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, όταν υπάρχει στρατοκρατικό καθεστώ. Και είναι 500.000-5000 σε μία μάντρα μέσα Δεν μπαίνει μέσα Κλείνει τα νερά έτσι. Και, και το ρεύμα Και τους έτσι. αφήνει εκεί έτσι. Και δεν πάει γύρω γύρω κανένας να δίνει ψωμάκια και τυράκια Και βγαίνουν μόνοι τους τόσο απλό Όλο το άλλο είναι σκηνοθεσία Ωραία. Τα δέοντας τη μαμά σα συνεχίζεις Ωραία Λοιπόν συνεχίζουμε πάμε να δούμε τώρα τι παίζει Το καινούριο φρούτο Στη γειτονιά μας <σ reconnection> που θέλει να εμπλακεί κιόλας και πολιτικά ε, ε, στατιωτικά λέγεται Σαουδική Αραβία με τσιγκαμίλες αυτοί ναι έχουν μείνει ακόμα στον Ελσίδη ακόμα <Λυσ>. Λυσ>. δεν έχουν εξελιχθεί θα με έπνιξεις λοιπόν και αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι οι Σαουδάραβες ας πούμε τώρα θα πολεμήσουν στο πλευρό των Τούρκων Κάπου λίγο περίεργα μου φαίνονται αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ποτέ μιλέ ποτέ. Πάμε όμω στο αστολογικό. Θυμήθηκα τον Υπουργό Τζουμάκα. Τεράστια προσωπικότητα αυτή. Ε, Έβριζε του Αμερικάνου και όταν βαρέθηκε από εδώ, αφού μάτσε ό,τι μάτσε, πήγε στην Αστόρια και άνοιξε ε, ε, ε, δικηγορικό γραφείο. Ήταν στα πλαίσια τη αποκέντρωση. Παιδιά, ξυπνήστε. Γιατί τα κοπρόσκυλα αυτά τα αριστερά, με τη δαμανάκη προεξάρχουσα, α πούμε, η οποία η κόπελα. Αλλιώς είναι το πρωί ή αλλιώς το βράδυ ξέρεις Ρώτα και τον Κιμούλη Κιμούλη ναι. Σύρωας Ε ναι το παιδί Τι, τι πάτησε την να κάνει Νομίζω ότι είναι αριστερός για αυτός Λοιπόν πάμε λίγο να δούμε τώρα Για του Σαουδάραβες Οι Σαουδάραβες καταρχήν αν Θα έχουν εκπληκτικό πρόβλημα Ο χάρτη είναι αναρτημένο Για τη Σαουδική Αραβία και νομίζω ότι πλέον έτσι όπως έχουν τα πράγματα ένα αφεντικό έχει ο πλάνητης και αντί να το... να το λάβουμε σοβαρά υπόψη ωραία, καθόμαστε τώρα και συζητάμε. Και ακούω, εντάξει, έχω τώρα και κάτι φίλοι μου που λένε Αμερική, ρε παιδιά η Αμερική έχει πεθάνει και δεν το ξέρει δηλαδή όποιος δεν το βλέπει. Λοιπόν, ο... Κάτσε να δεις, άμα βγει ο Ξανθός τώρα τι έχει να γίνει στην Αμερική. Ο, ο άθμιτος, ωραία, από πρόοδο είναι πάνω στο Σεφς που έχει να κάνει με τους πολέμους και πάνω στο Μεσοδιάστημα μεσουράνει μάθμιτος. Αυτοί, μιλάμε, θα τους ταύγουν μαζί με την Κελεμπία. Δηλαδή δεν δε θα βρει την παπάς να θάψει. Σου λέω, εύχομαι να μην γίνει τίποτα, ωραία, γιατί... Όποιο ε, έχει δει πώ πολεμάνει οι Ρώσοι ε, Εντάξει, τα παλικάρια δεν πολύμασανε κιόλας Ρε παιδί μου ότι σημερινή μέρα όταν λες σε οδικέρα Έχεις στρατό και θα κάνει επέμβαση Πρέπει να απέτσεις κάτι. τα γέλια, δηλαδή <σκυρια> Και να πεις δεν το ξαναδεί αυτό το ανέκδοτο Δεν το έχω <σκυρια> <σκυρια> <σκυρια> Δηλαδή Δηλαδή ατραλαθούμε τώρα Η Μαρίνα Κάπα λέει η Αμερική Μετά από κάποια χρόνια θα ξαναανέβει Στον ιστό τη Σαράχνης Ναι ναι <σκυρια> <σκυρια> <σκυρια> <σκυρια> <σκυρια> Οπότε νομίζω ότι είπαμε και την άλλη φορά και το λέμε χρόνια εμείς εδώ από του Άγνωσης Επισκέπτες το διαστημικό πρόγραμμα της Αμερικής εξαρτάται από τη Ρωσία Έτσι. και το διαστημικό σταθμό οι, οι, Αμερι... οι, οι Ρώσοι τους ανεβάζουν απάνω Τελεία, γεια σας, αντίο χαίρετε και αν δεν έχουν ελληνικά ονόματα τα διαστημόπλια σκάνε στον αέρα Έτσι. Μην ακούμε μαλακής, πάμε παρακάτω με την προπαγάνδα έχουνε την προπαγάνδα yeah. όλα τα μίντια του πλανήτη εντάξει. Ο Εύαν λέει πραγματικά ανέκδοτο γιατί βλέπεις εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας Γιατί άκουσα να δεις Σαουδική Αραβία τώρα μια που τα είπαμε Να πιάσουμε και λίγο ένα συλλογικό κομμάτι Τη δεκαετία του 70 τότε που ο ΠΕΚ μεγαλουργούσε πρόεδρο του ΟΠΕΚ ήταν ο Σαουδάραβας πρίκιπας Γιαμανή Ο οποίος ήταν... Με, σε παραδέχομαι ρε Μεγάλα ο, ο οποίο ήταν εξέχουσα προσωπικότητα αστρολογική Ήξερε πολλά κατάλληλα αστρολογία Ήταν αποδεκτός σε όλο τον πλανήτη Έτσι. Σε είχε για Και κανόνιζε τις πετρελαϊκές καταστάσεις Λοιπόν μόλις έφυγε αυτός Ο ΠΕΚ έγινε Του ΜπΕΚ ε, Σαν τα ΕΔΒΑ εδώ τα δικά μας ε, Από εκεί και πέρα α, Ο Σνούκι Τιπ λέει Κάρλ για την Ελλάδα το αγροτικό του Λάθρο που θα μείνουν εδώ τουλάχιστον όσο το 18 Καλή ερώτηση. Το αγροτικό, κοίταξε να δει. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Οι άνθρωποι δίνουν τον αγώνα του και καλά κάνουν. Όταν όμω παίρνουν τι επιδοτήσει και τα δίνανε στι Πολωνέζε και στι Ρωσίδε, αντί να κάνουν τα σωστά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό δεν αναιρεί όμω ε, την παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωση πλέον. 1-0 λέει. Α, εκ με 9 Ολυμπιακό. Εγώ είμαι σαν αλλά γουστάρω διότι δεν μπορώ να παίζει μόνο σου μονοπολί Λοιπόν Από την άλλη Η Αμερική αυτή τη στιγμή Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα Να αντιμετωπίσει. Ε, ένα λεπτό λίγο να βάλω και το χάρτη μπροστά Γιατί ξέρω το Το έργο είναι διαδραστικό Δεν μπορώ να έχω όλα τα Είναι αυτό που είπαν στους φίλου. Πρέπει να του κάνω πάσες για να παίρνει και τι αναπνοέ του Λοιπόν Λέγε. Πάμε να δούμε Όσοι ξέρουν η αστρολογία Αυτή τη στιγμή πέρασε ο πλύτωνας Αφένανται από τον ήλιο Πέρασε ο ουρανός Και πάμε τώρα να κάνουμε Ουρανό τετράγωνο μερμή Κρόνος στον πρώτο Και θα έχουμε βέβαια Να κάνουμε και ουρανό πλύτωνα Εκεί πέρα Κουτσί θα, θα τρέξουν Και τυφλοί θα δούνε. <laughs> θα δούνε εκτός αυτού οι Αμερικάνοι έχουν αυτή τη στιγμή το χείρονα στο γενέθλιο, στην 20η μοίρα του κρυού και πάει απάνω ο ουρανός και να συμφωνήσω και σε αυτό που λένε μερικοί ότι ο χείρονα. σχετίζεται και με πολεμικές επιχειρήσεις είναι το μόνο που μπορώ να συμφωνήσω επί του θέματος ε, οπότε δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί Οι Αμερικάνοι Θα έχουν πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα Το χρηματιστήριο καταραίει Βιομηχανία Το μόνο που βγάζουν είναι μπύρες και αυτές χωρίς αλκοόλ, Δηλαδή κατάδια Έχουν πρόβλημα Ο Ομπάμα ήταν τελικά η μεγάλη καταστροφή της, της Αμερικής. Διότι... Διότι... Την τις Την το εξωτερικό χρέος. Και ουσιαστικά... Ότι... Καλό έκανε ήταν ο Πούτιν για τη Ρωσία. Τόσο κακό ήταν ο Ομπάμα για την Αμερική. Ο Πούτιν πήρε πριν 20 χρόνια μία Ρωσία η οποία... Ήταν κατακαιρματισμένοι, είχαν βάλει αυτό το μέθισο, το γέλτσινα πάνω που... Ναι, για γελιά το παιδί. Ωραία. Τα έβαλε με τους Εβραίου, τους πήρε τις πηγέ Νταϊλίκη, ωραία. Ε, έφερε, αύξησε το ΑΕΠ, έκανε τη Ρωσία υπερδύναμη και όλα αυτά σε 20 χρόνια. Και οι δικοί μα. Δεν το προλάβανε να το πάρουν χαμπάρι. Μόλι το παίρνουν, αλλά τώρα αυτό να πούμε είναι πραχτρόνιο Αγκεμπέ, δεν είναι του τρίτου πολυκλαδική ηλικία αμπελοκήπων. Αν το κατάλαβε, το κατάλαβε. Λοιπόν, για ολοκληρώσει αγόρι μου, θέλω να ολοκληρώνει. Ναι, είναι να ολοκληρώσει γιατί αργό γενικά είναι. Αργές, ναι. ναι. Η Αμερική γενικότερα αυτή την περίοδο και να το δούμε και λίγο με ουράνια, έτσι γιατί έχω και φίλου που είναι. Ε, ψαχμένη ε, ως προς την ουράνια σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται ε, γνωστή λοιπόν η Αμερική στο αιτήσιο ο Κρόνος ο υποθετικός που έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση, είναι απάνω στον άθμητο και είναι απάνω στον Άρη Πλούτονα εάν με αυτή, με αυτή την εξίσωση πάει ο Ομπάμα και πει εγώ την έχω ακούσει ας πούμε Απόγονος του Τζοντζου Άσικτον Και θα πάνε σα σας πολεμήσω Τότε είναι πολλά καταργαβλάκας ο τύπος Δεν νομίζω γιατί έχουν μπει σε εκλογημή περίοδο Και δεν νομίζω ότι θα Θεά κλείσει την καριέρα του έτσι για δεν έχει άλλη τετραετία Πενταετία πενταετία πάνω αυτή Ποιος πάνω ναι Λοιπόν από την άλλη ο ζεύ που έχει να κάνει με τους ε, πολέμου, Ωραία πάνω στον άξονα α, κρόνου, κρόνου υποθετικού που καλό άξονα δεν το λες γιατί έχει να κάνει με περιορισμούς προβλήματα με λαθρομετανάστε, προβλήματα με άτομα α, που έρχονται ή βρίσκονται στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. και βέβαια εκεί πέρα ο Ζεύς προμηνεί πράγματα τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να τα πει ευχάριστα και δεν μπορείς να τα πεις ευχάριστα γιατί ουσιαστικά φέρνουν ανατροπές Φέρνουν όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής Ή τα καταστροφή από πυρίτιδα ή φωτιά Δηλαδή αν πάνε αυτή να αποτεμήσουν Από πυρίτιδα ή από πιτυρίδα Όχι από πιτυρίδα θα βάζαμε ούλτρεξ Α, εντάξει Λοιπόν, για όλο το θέμα ε. Δεν μου λες τώρα αυτό που κλείνουν τα σύνορα εδώ από πάνω Πώ το εκλαμβάνεις Κοίταξε να δείξω. Εγώ πάλι αναρωτιέμαι ε, ότι. Ε, πώς το λένε, Ότι έχουμε ένα θέμα. Πάνε και φράζουν τη, τα Σκόπια, αφού τα Σκόπια ρε παιδιά δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι Ευρωπαϊκό έδαφο. Άρα είναι Γαριόλια. Δεν είναι συμμαχία αυτή. Έτσι Ο δικό μα. Πρέπει. Γιατί πρέπει. δεν μπαίνουν από τη Βουλγαρία, έχει ένα χάρτη προχτές στο ίντερνετ. Yeah. Γιατί δεν μπαίνουν από τη Βουλγαρία και μπαίνουν από τα θαλάσσια εδώ που δεν έχουμε σύνορα, όπω είπε ο Πρωθυπουργό. Δεν έχουμε λέει σύνορα. Έχει θάλασσα σύνορα. Ακούω δήλωση Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Και πνίγονται οι άνθρωποι, όντω. Και mm -hmm. μπαίνουν ε, Κωνσταντινούπολη, από πάνω εκεί Ανδριανούπολη, Βουλγαρία, Μπουργκά yeah. και να πάνε προ ε, τα μέρη που θέλουν να πάνε. Yeah. Θα φύγουμε από το ευρώ ε, Λέει η Ελλάνια διάνθη Γιατί και που είμαστε τι κάνουμε Ελλάνια κατασύγει από εδώ είχαμε πει Και το διπλό νόμισμα σε πρώτη φάση Το έχουν περάσει ε, Θα μας διώξουν Ωραία ε, Η μαγκιά ήταν να φεύγε Η μαγκιά ήταν να φεύγε αμόνιμα και μα δίστε το γαμάδιον Έτσι. Γεια σας, τους αφήνεις κοκαλά Λε, πτωχεύσαμε πάρτε και τα τέτοια μας Ωραία. Και γεια σα. Για πάμε ε, σε ένα καγωδάκι ναι. ναι. να πιούμε κάνα νερό Γιατί έχει βραχνιάσει Θα βάλω ένα παλιό γκρουπ Where is a ghetto Ψ. Σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση Εδώ είμαστε, αλμπεντοδεκατέσταρα.com, και κάθε Σάββατο το πρόγραμμα αρχίζει από τι 18.30 με μια εκπομπή ψυχολογική. Ψυχολόγησε το. Μα θέλουμε και λίγη ψυχολογία, δηλαδή. Έχουμε σαρτάρι όλοι με την κυρία Κυ -κυ Κυριακή Χατζη δεν είναι του Ιδρύματο, νομίζω. Και μετά έχουμε τον κύριο Καρχάι Ζώτικερ κάθε Σάββατο στι 18.00 που μα λέει ότι του κατέβει και επειδή το άτομο είναι, δεν είναι στα καλά του, πέφτει μέσα. Συνόμοι για τα καλαλούια που είπα. Όχι, έχει πάρα καλά. Ε, λοιπόν, επιστρέψαμε. Ε, βλέπω ότι ο κόσμος λέει ότι πώς θα λένε, βάλε κάτι να ανέβουμε. Ένα, η λύση είναι απεργία διαρκής και κλείσιμο στα σπίτια, να μην κουνιέται φύλλο, να μην κάνουν φορολογικές Γιατί δώσεις. το ώρα την βάζω για να κατέβουμε. Mm. Αύριο παρότι... Ξέρω εγώ τώρα λόγω τη ημέρα, θα έχω όμω μουσικέ ρομαντικέ. Επειδή έτσι γουστάρω εγώ αύριο, αύριο. στι 8.00. Τώρα παίζω πέζομαι... με. Γιατί είσαι και ένα άνθρωπο με συναισθήματα πάνω απ' όλα. Το πρωί. Α, μετά τι 8 είσαι φίλιο. Το βράδυ κοιμάμε ρε. Έτσι. Το βράδυ κοιμάμε. Θυμάσαι τα συναισθήματα σου θα βγάζει το βράδυ. Άρρωστο Το βράδυ, βέβαια. Εγώ το βράδυ πέφτω για ύπνο. Τι λέω για να. Συναισθηματικό ύπνο. Έτσι. Πάμε λίγο καταρχήν να ξέρετε κάθε Τετάρτη έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε προσωπική συνεδρία να διορθώσουμε δηλαδή να βρούμε την ώρα γέννησής σας οπότε να ξέρετε πότε θα βγαίνουν τα γεγονότα και πότε είναι αυτά να κάνουμε τη μελέτη του αστρολογικού σας χάρτη και νομίζω οι επιτυχίες που έχουμε μέσα από αυτή την εκπομπή γιατί, ξέρετε, η πολιτική αστρολογία είναι πολύ πιο δύσκολη από το να δει του, του Κάρλι της Γιώτας τι θα γίνει στο μέλλον. Λοιπόν, οπότε... Αυτό είναι γεγονός. Εγώ που κάνουμε κομπές από το χειμώνα του 2014, δεν το πίστευα. Έχω μαθεί, μάλλον έχω συνήθιση να ασχολούμαι με την αστρολογία. Ποιο ταιριάζει με ποιον, για αυτές οι κοτάμοι άρεστος πάνω, ναι. μέχρι ένα βαθμό. Αλλά αυτά που λες, όντω είναι προχωρημένα και στα 8,5 στα 10 είσαι μέσα. Λοιπόν, ο Εύαν λέει, Καλ προετοίμασέ μα λίγο για την Πανσέληνη 22 Δευτέρωτο 16, σε άξονα Παρθένων Εκθείων, στον άξονα 12 του 6. Υπάρχει απειλή για τη δημόσια υγεία, Εύαν. Τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά από αυτή την Πανσέληνο. Γιατί η χρονιά ξεκίνησε με, με ποσιδώνα ίσον μηδενική κρυού, που το είχαμε πει κιόλα, που βγάζει λοιμού. Ε, πανδημίες και τέτοια ήδη ο, ε, ο άξονας αυτός μας επιβεβαίωσε πλήρως με τον Ιοζίκα οπότε π, ε, ο Μπαμ Ντάμπλινγκ λέει κάνουμε τις εκλογές τι θα βγει παιδιά να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές ε, βέβαια θα κάνω και από εδώ μια έτσι Προεξαγγελτική δήλωση, θα μπορούσα να πω. Για να μην μου χαθεί το... το ερώτημα, ναι. Που μου έχουν στείλει ε, φίλοι, εάν κάνει προβλέψει, δηλαδή ένα φίλο που ενδιαφέρεται και είναι μακριά. Από Skype ή από τηλέφωνο τα Το πάντα Skype εντάξει αλλά τηλέφωνο Και okay, για πληροφορίε Να το ναι. πω τους φίλους για να συνεχίσει. infopapakialbedo Infopapakialbedo14.com Και στο τηλέφωνο που είναι αναρτημένο σε Σελίδα του σταθμού 012 Εκεί θα στέλνει τα μηνύματά σας Για προσωπικές συναντήσεις με τον κύριο Κανχάι ε, Συνέχισε Λοιπόν Εγώ να πω λίγο Από μεριάς μου τα εξής. Είχαμε πει αυτά με τον ιό ΖΥΚΑ επιβεβαιωθήκαμε. Θέλω να κάνω όμω μια προεξαγγελτική δήλωση όπως είπα Όσον αφορά για τις εκλογές Επειδή λίγο αλλάζουν τα κόσμια και αλλάζουν και τα δικά μου τα μυαλά σιγά σιγά Όσον αφορά με τα βήματά μου τα επαγγελματικά και όλα αυτά Όταν θα προκυριχτούν εκλογές που θα είναι σύντομα Α, θα δώσουμε Το εκλογικό αποτέλεσμα ε, το προ, Ένα μία μέρα πριν τις εκλογές Δηλαδή Σάββατο μέσα από αυτή την εκπομπή Δεν θα υπάρχει δημοσίευση Σε αστρολογικό ιστότοπο Για να δούμε κάποιους πόσα πίδια ο σάκος Λοιπόν ε, πάλι στι κάλπε, Έχω πάει, Εύαν, να σου πω την αλήθεια, τόσε φορέ στο σχολείο να ψηφίσω, όσε δεν έχω πάει όσο ήμουν μαθητή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα έχει αυτά η ζωή, Η Κωνσταντινούπολη. Ε, όχι. Άλλη ζωή. Oh, ε, το βλέπει για τέλη Μάρτη είναι πάρα πολύ πιθανόν. Επίση, μην ξεχνάτε. Μετά το τέλος τη εκπομπής εδώ ο Χόρχε Ντεκαρποντίνη Χιμένεθ Μουνιώθ Ναι το Χιμένεθ και το Μουνιώθ παρέα ε, Το ισπανικό μόνομα yes. δεν το ξέρεις yes. Χόρχε τα τέσσερα Χ λοιπόν. Χόρχε Χωσέ Χιμένεθ Μουνιώθ ε, Θα βάλει την εκπομπή σε επανάληψη Τον Εμείς παρατώ. ωστόσο μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα ραντεβού για Δευτέρα βράδυ 10 η ώρα. Ε, Όπου εκεί λε, τα συμπληρωματικά. Ε, όχι, απλά θα πω. Έκανα μια ελαφρά πουστιά. Οφείλω να το πω. Δεν σα είπα όσα είχα να σα πω. Και δεν σκοπεύω να τα πω όλα, βέβαια, μέχρι το τέλο εκπομπή. Διότι Δευτέρα τι θα πούμε, Ταχύου Βαλεντίνου, γλυκά μου, καρκινάκια τι φάγατε. Ναι. Να έχει και λίγο suspense. Αφού ξέρει τι θα έχουν φάει. Έτσι. Με την καλή την έννοια. Λοιπόν. Uh, η Μαρίνα λέει τι θα γίνει το καλοκαίρι το καλοκαίρι θα πάρεις το μαγιό σου και θα πας για πάνω το καλοκαίρι θα πάρεις το μαγιό σου εσύ εγώ θα πάρω τις μπαντόβλες μου θα πάω να την πέσω σε καμιά παραλία και οι άλλοι θα πάρουν όπλα παλάσκες ε, έχω δύο ε, μάλλον έχω τρεις ε, προορισμού οι οποίοι ενδέχεται να πάω η μία είναι Ολλανδικές Αντίλες, παίζει πολύ σοβαρά, το κάνω έτσι, γιατί έχουν βγει και τα πάρα πολλά λεφτά αλήθεια προ το εξωτερικό. Είμαι στη λίστα Μαρινόπουλου, σκλαβενή, κάπου εκεί με έχει βάλει, δεν ξέρω. Λοιπόν, το δεύτερο είναι Έγινα, παίζει πολύ δυνατά και το τρίτο είναι Άνδρος. Αν με ακούει ο κολλητός μου, να ετοιμάσει το Είχα, δωμάτιο γιατί... Μάλλον σε βλέπω για Άνδρο, να πούμε, Έγινα είναι ο Βαρουφάκης, δεν γίνεται το έχει κλείσει ε, Θα πάμε για Υπουργικό Συμβουλίο ρε, Λοιπόν δεν νομίζω να σε δεχτεί Αφού τον εκράζεις Λοιπόν θα πάω στι βάθες τη Αμοθράκη, Πολύ ωραία Σας καληνυχτίζω ο Στέφανος Την θα μας Στέφανο okay. για την αγάπη μας ευχαριστούμε που μας ακούς ο Έβαν λέει τέλειος, ο Αλεξάκης γυρίζει για καταλήψη το Λίκ και ο Το Λίκ και λέει, Κυψέλης, να πάει να φύγει, είχε γεμίσει εκεί, πώς το λένε Κοιτάξτε να δεις, ο Κιέργος λέει θα έχει διψήφια από σωστά η Χρυσία Αυγή καρ... Κοιτάξτε να δει. οι προηγούμενε εκλογέ σας το πει Έπεσε τέτοια νοθεία που πρέπει να είχαν ψηφίσει και νεκρή Από εκεί και πέρα α, α, Από εκεί και πέρα ε, νομίζω ότι με τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν μέχρι και τις 21 πέμπτου ε, Θα πάει πάρα πολύ καλά στα ποσοστά ε, Μαρίνα μου λε αν θα έχει ησυχία Ησυχία θα έχει εξαρτάται. Τώρα άμα μένεις στην Ομόνια θα ακούς πολλά ε, Όποιος θέλει ησυχία πάει. πάει γενικά σπίτι απέναντι από τα νεκροταφεία Έτσι Έχει πράσινο και καντιλάκια το βράδυ Σαν για αυτό που πάει στους καφετέρες. Είναι ωραία. καταπληκτικό το κλίμα Είναι πάρα πολύ ωραία ε, ερώτημα από την Άλλη Μαρίνα Ο Βαρούφ θα κατέβει εκλογές Θα συνεργαστεί με ΛΑΕ Κοιτάξτε να Με ΛΑΕ Δύσκολο να μου λίγες με ζωή Να το συζητήσουμε Ο άλλος λέει θα το παίξει τσε Ο, ο... ο... ο Αλεξ Που τώρα Εδώ ο γιος του τσε, mm -hmm. ο γιο του τσε Είναι στο Μαϊάμι mm -hmm. Έχει κάνει ένα κλαμπ Χαρλιάδων και για να συμμετάσχει στο club πληρώνει 3.500 δολάρια. Σκέψου, ο γιο του τσέ και οι άλλοι το παίζουν τσέ. Ναι, Πού τσέ τώρα. Επειδή οι περισσότεροι έχουν διαβάσει το τσέ μόνο από κάτι στο σελίδε, yeah. άμα διαβάσει το μανιφέστο που έχει γράψει ο τσέ για τα στρατόπεδα συγκέντρωση και έτσι, με τον αγόρμο που έχει γράψει ο Χίτλερ, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και για τι αδερφέ που έχει πει, αν ο γιο μου γίνει έτσι κλπ. Θα τον πυροβολήσω ε, ε, Έτσι, Το έχω αναρτήσει κάτω χιλιάδες φορές ε, Αν είχε σύμφωνο συμβίωσης λοιπόν, Και ήτανε που τσεκ όχι τσεκ Κάλε σε Ά. παρακαλώ πες για βασιλιά και κίνηση Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε Δεν νομίζω ότι η κίνηση αυτή θα εκφραστεί Μέσα από το, την κίνηση που ε, Θέλει να ακούγεται Για την κίνηση του στρατηγού Φράγκου Φραγκούλη ε, Νομίζω ότι θα είναι κάτι άλλο και γενικότερα θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε Θα, έχω... θα έχουμε αρκετή δουλειά Αυτή είναι Δεν μας αφήνουν να πλήξουμε Ποιο? Το σύστημα ναι. Κάθε μέρα τα καταγέντια Όλο κάτι καινούριο Έτσι. Ο Γιώργος λέει το... Στην έγινε έχει γνωστού κάτω Βέβαια έχω τον φίλο μου το Γιώργο το Βασιλάκο ε... Θα πηγαίνουμε να τρώμε ψάρια Κα προβατίνα Και θα μιλάμε για αστρολογία αυτός θα λέει τα καρμικά, εγώ θα βλέπω τα πολιτικά και θα συναντιόμαστε κάπου στη α πούμε, γιατί θα είναι δύο παράλληλοι μονολογοι. Ε, τι θα κάνουμε με τόσους λάθους κρισμένους εδώ μέσα, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Μόλις ε, κλείσουν τα σύνορα, θα σας πω εγώ το τόπο. Μόλις κλείσουν τα σύνορα, άκουσε να ε, Υπάρχει το λεγόμενο οικογενειακό άσυλο. Λοιπόν, όποιο παραβιάσει το οικογενειακό άσυλο θα πηγαίνει στο άσυλο ανιάτων. Τέλο. Ε, βέβαια, είναι πεζόδρομο εκεί και είναι και γεμάτο σκουπίδι των Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Άρα. Βάλε από, ένα από αυτά που σου έχω βάλει εκεί στην πλέλη. Μα έχετε λάσει το Μπουρούν Αφού μου λένε ότι η ωραία μουσική που παίζω. Εντάξει. Αν βάλω δικά σου, θα με βρίσουνε. Όχι, τα δικά μου ξέρει είναι πολύ προγκρέσιμε επαναστατικά ε, Τι να βάλω, Φον Όχι, όχι, βάλω το Ελεύθερο. Ελεύθερο. Ναι πως τα έχει τι κάνει κουμπάρα στην playlist Ναι ρε περίμενε να δω Καταλαβαίνετε τώρα δυο το της συνεννόησης και, και μ' αρέσει που λέει Κοιτιόμαστε στα μάτια επικοινωνούμε Δεν μπορούμε να μιλήσουμε Όταν Περιστεύει. μιλάς κοιτιόμαστε στα μάτια à. όχι όταν παίζεις μουσική à. Έμαθα ελεύθερος να ζω Έτσι Ποια είναι αυτό Βάλτο Η νέα τάξη μας καλεί Να γίνουμε κονσέρβες στην ίδια μηχάνη Θα τρως τα πίνεις και θα κοιμάσαι Θα σε ελεγχούν όπου πας Θα ζεις για να δουλεύεις και να τους τα κουπάς Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί εμάς θα ελέγχω Και σκάνει και συμφωνίες ο αθέος πολιτισμός Δεν είσαι πλέον πρόσωπο μόνο καριθμός. Υγέτε κρίση και τραπεζίτες Οι διοκτήτε καναλιών μαθαίνουν στα παιδιά μα το δρόμο το σωστό. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στου δρόμους θα το πω. Κράτησε την πίστη σπιτά Μας ασφαλίζουν μαβίλες Η αστυνομία των λαών και οι ανθρωπιστές Αγάπη, αλήθεια, δικαιοσύνη Τα Τροίο ο εξυγχρονισμός Κρατήσου αδελφέ μου υπάρχει και Θεό! カラ É celo Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούμε albedo14.com και το Σάββατο όπως έχουμε πει είναι κόμπε. ξεκινάμε από τις 6.30 με την εκπομπή Ψυχολόγη ΣΕΤΟ με την κυρία Χατζικόστα και συνεχίζουμε με τον κύριο Καχάη Ζώτιγκερ με τα αστρολογικά και το φουλ του άστρου Λοιπόν, για πάμε κουκλέ. Λοιπόν, ε, επιστρέψαμε ε, νομίζω ότι Σιγά σιγά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα αυτή ενώ έχει τα πάντα θα επικαλεστώ μια φράση που είχε πει ο Σουλεϊμάν Τεμιρέλ που λέει οι Έλληνες είναι ένας πολύ έξυπνος λαός που κυβερνούν όμως από 100 ηλίθιους οι Τούρκοι είναι 100 εκατομμύρια ηλίθιοι που κυβερνιούνται, κυβερνιούνται από... από 100 έξυπνους Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά Και επίση υπάρχει κι άλλη μια φράση Που υπάρχει από το Το Σουτζού Είναι το βιβλίο τη Τέχνη του πολέμου Διδάσκεται σε όλες τις μεγάλε... Ο Σουτζού Δεν έχει στουτζουκακι, Σουτζού σκέτο Γιατί εμείς έχουμε το Σουτζούκι Ωραία ο Πύρος λέει είναι καλύτερα να έχεις ένα στρατό προβάτων με λίκο στρατηγό παρά ένα στρατό λίκων με πρόβατο στρατηγό. Κάτι υπονοείς τώρα εσύ. Υπονοώ ότι η δική είναι, μας... Δηλαδή είναι, είναι πρόβατο ο Καμένος, ο Τσίπρας, είναι πρόβατο ο Τσακαλώτος. Λοιπόν, Κάρλ λέει στις 18 την 5 Έχουμε σύνοδο κορυφή, στο καρότσι θα τρέξει την κατηφόρα, θα έχουμε ιστορίες με τον προδότη που έχουμε πλέξει. Λοιπόν, εγώ θα σας το ξαναπώ, <Το δεν, ήταν ένας δεν νομίζω ότι είναι προδότης, νομίζω ότι είναι λίγο. Πάμε αυτό, ένα. Βέβαια θα μπορούσε να παρετηθεί και να κάνει στην άκρη. Αν ήμασταν έξι, μη δεν θα εκλέγαμε τέτοιες κυβερνήσει Καρλ. Κοίταξε να δεις, όταν έχεις όλη μέρα τον πρετεντέρι να σου πείρεις τα μέσα, χαζεύεις, δεν... Μόνο ρε κανάλια. Από εκεί και πέρα α, Έχουμε δευτέρα δε, Δηλαδή μεθαύριο Δέκα η ώρα έχουμε εκπομπή Θα πούμε αρκετά πραγματά Δεν θα πάει χαμένο ο χρόνος σας ε, Επίσης θέλω να Χαιρετήσω Το φίλο μου τον Λεωνίδα Να του στείλω έτσι μια μεγάλη καλησπέρα Περαστικά κιόλας Μου ήρθε ένα μήνυμα ε, οι πατριώτε πότε θα εμφανιστούν που θα κυβερνήσουν, Νε Καρλ. Ε. Θα περιμένετε, είναι εδώ στο 16, μην ανησυχείτε. Εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Λοιπόν, δεύτερο αυτό. Τρίτον, πάμε ε, λίγο παρακάτω. Είπαμε Δευτέρα, 10 η ώρα το βράδυ. Εκπομπή, η νύχτα είναι ξελογιάστρα. Θα πούμε αρκετά πραγματάκια. Και επίση ε, θέλω να προετοιμάσω μια πολύ καλή εκπομπή για το επόμενο Σάββατο εάν δεν μας προλάβουν οι Ρώσοι περίοδο έχει. τι έννοει περίοδο άμα ρωτές μια γυναίκα τι έχεις λέει ήρθαν οι Ρώσοι όχι όχι αν δεν μας προλάβουν λέω τόσο ε... γρήγορα από το ένα Σάββατο στο άλλο έτσι αν δεν μας προλάβουν οι Ρώσοι και δεν πούνε σε κανένα γίνει ο κακό χαμός Τότε. Oh. Πάω να το συνδέσω έτσι, ήσαι σε βάλε Σα ευχαριστώ. Ε, Το yes. yes. yes. αφιέρω Θεσσαλονίκη yes. στη φίλη μα, στη Βασιλική. Sono contento, sono contento, oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto questo. Questo mondo io non ho avuto tanto eppure sono contento sono contento Va che domani, fa che domani, lei ritornò. Πώ μου ήρθε το Ιταλικό. Αφού έχουμε όλη την ιταλική σκηνή, όλη τη Γαλλική, όλη τη σκηνή τζατροκο, e, τέτοια. Τα έχουμε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε σχεδόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλμπέντο 14. Το του Άστρου κάθε το με την κυρία και τον κύριο Ελευθέριο Αργυρόπουλο. Τη Δευτέρα έχει τη δική του εκπομπή στι 10 η ώρα ο Καρλ. Και ε, να δω τι άλλο λένε εδώ πέρα. Αυτό που λένε ότι οι Τούρκοι κλπ. Α πω κάτι από προσωπική εμπειρία. Μέχρι το 10 πήγαινα μια φορά την εβδομάδα στην και mm -hmm. τσεσμέ. Και παντού έμπαινα από οποιαδήποτε δίοδο βόλευε. Γιατί έρχονταν ένα μου και με έπαιρνε. Εκτό στην πόλη τα ίδια που λένε οι δικοί μας εδώ, λένε και οι Τούρκοι στους δικού του. Τα ακούσουμε τα αυτιά μου. Δηλαδή, παιδιά, να προσέχουμε, μην ξανάρθουν οι Έλληνε και μπουν μέχρι την Άγκυρα 30 χιλιόμετρα και με το παραμύθι τον μένα από εκεί και τον δε από εδώ, να τα εξοπλιστικά του αιώνα που έλεγε εσύ, να ο Σιμίτης, να ο Τσοχατζόπουλος, να ο, ο Παπαντονίου, πού είναι αυτό το παιδί ρε, θέλω μια μέρα να κάνεις πρόβλεψη ε, λαμογ Άρα. Δηλαδή πού είναι ο Παπαντονίου, πού είναι, είναι ο Λαλιώτης, πού είναι ο Σιμίτης Πού είναι όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν και σώσαν την Ελλάδα Πολύ ε, σωτήρες Όλοι αυτοί σωτήρες που έφερε εδώ τα Άγια Κοπρόσκυλα ο Αντρέας Τα παιδια που ηρθαν και σωσαν την ελλαδα ολοι αυτοι σωτηρες που εφερε εδω τα αγια κοπροσκυλα ο αντρεας τα παιδια της αλλαγής. Πώς δεν τον είπανε εθνάρχοι Ναι, ναι τελικά ήταν τα παιδιά τη παραλλαγή. Άρα, λοιπόν εμείς με αυτά και με αυτά οδεύουμε προ το τέλο. Ε, με ρωτάνε πώ και έβαλε ε, Ιταλικό τραγούδι. Το έβαλε Καρποδίνη. Ωστόσο, αυτό το αφιέρωσα και στη γυναίκα μου ναι, και εγώ λοιπόν, στο, Ρέντζι. Έτσι, στο Ρέντζι. λοιπόν, πάμε και εμεί σιγά σιγά προ το τέλο. Γιατί έχω και το τγκεράκι εδώ, έχει παραδώσει πινακίδε. Είναι έτοιμο. Ε, άρα δεν πληρώνει και τέλεια κυκλοφορία. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλο. Να... Ε, ε, για το Στουρνάρα, λέει δεν είπε τίποτα. Ε παιδιά, Άλλο εντάξει, παιδί, παιδί σώζον των εαυτό σου, δεν σωτήτων. έχω την κάρτα τη Βιργενιά Πετρούση. Πώ τη λέμε, ας, δεν ρε, δεν έχω, ρε, ρε, Όχι, Ρεπούση. Λεούση. Λεούση. Λοιπόν, δεν έχω τη γυαλινη σφαίρα. Αυτά για να τα βγάλω είναι προϊόν ε, ε, μελέτη. Όχι, Λεωνόρα. Στην κανονική. Ναι, λοιπόν. ναι, όχι, να το διευκρινίζει αυτό. Λοιπόν, σα ευχαριστώ καταρχήν που. Ωρίστε, λένε, πού θα βρει καλύτερα κάτσε εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που θα βρω καλύτερα τώρα που να φάω ένα πιτόγυρο Πιτόγυρο γιατί έχω γονατίσει με, ποτά... Λοιπόν, να πω εδώ στους φίλους μην ξεχαστούμε Ότι εντός δεκαλέπτου από τη στιγμή που θα πέσει το σήμα της εκπομπής Η εκπομπή θα επαναληφθεί δηλαδή κάπου είναι και δέκα και τέταρτο και είκοσι Θα επαναληφθεί για τους φίλους που αγαπάνε τον Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχήν που μου κρατήσατε συντροφιά Ελπίζω να ανταποκρίθηκα στι δικέ σα προσδοκίε. Ευχαριστώ επίση τη μητέρα Φύση και τη χημεία που μου πήραν το βήχα Η φύση τον πήρε, το βήχα Έκανα κάτι ματζούγια, κάτι περίεργα, α πούμε. Μου φαίνεται ότι δουλεύει παραφύση η φύση, Λοιπόν, είμαι έτοιμο. <Το, ε, το κατάλαβα. Ε, λοιπόν, από εδώ και πέρα. Προσέχετε τον εαυτό σας ε, Άμα νιώσετε καμία ανάγκη για Καμιά δινυχτερινή έξοδο Το καλύτερο after club Είναι στη, κάτω στο σύνταγμα Με κριτικού χορούς Με κατσούνες, πανηγύρια, κλετσοπατινάδες Δεν μου λες πότε βλέπεις να φεύγουν αυτοί από εδώ Τα, ε, Δύσκολο τώρα δεν το ξέρω ε, Εδώ θα ράξουν ε. Λοιπόν ε, σα ευχαριστώ που ήσασταν μου. Εδώ με μένα. Δευτέρα 10 η ώρα μην λείψετε Έχουμε πολλά να πούμε. Εντάξει βράδυ, ολοκλήρωσε. Εντάξει, Καλό βράδυ ολοκληρωσε. Εντάξει Το άτομο ολοκλήρωσε Άργησε αλλά ολοκλήρωσε Λοιπόν αύριο βράδυ μη φύγει κανείς 8 η ώρα θα γίνει γέλιο mm. Εδώ Έχουμε μια τετραωρία βάρδια κανονική Άγνωστοι επισκέπτε. Καλό βράδυ από εμένα. Καλά να περάσετε και μην ξεχνάτε όταν αυτοί θα λείπουν εμείς εδώ θα είμαστε.